Λοιπόν, αν δεν μαζευτείτε όλοι, η εκπομπή δεν θα γίνει σήμερα. Βεβαίω είναι σάβγατο λίγο μετά τις 8. Άκουμε albedo14.com ως ηθιστέ Και βέβαια είναι η εκπομπή το φουλ του άστρου μα, μα. Ε, Με ποιον άλλον ναι, εννοείται Καρχαίν Ότιγκερ και το έτερον του ίμιση ο κύριος Γιάννης Ριζόπουλος Σε έχω κλειστά ακόμα αυτοί Άντε να δούμε πως θα τη βγάλουμε και σήμερα Την περασμένη εβδομάδα Την πνεπατήκαμε ενώ λίγο. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα καλησπέρα καλησπέρα Full ε, του αστρο εκπομπή Σήμερα έχω τη χαρά να έχω το το φίλο το Γιάννη Το Ρυζόπουλο. μου κάνει λίγο κόξε. Μου λέει: Πώ να έρθω, Θα μα την πέσουν οι Κινέζοι. Του λέω: Μαύρη ζώνη στο μπατελόνι. Στο βαράτε. Οπότε όλα καλά. Ε, δεν βλέπω να μα να, μας να τον υπέθυνε. ευχαριστήσουμε όμω που ξανά στο βράδυ. Βεβαίω και, και στην καρδιά του και είναι εδώ. Είναι ωραίο, είναι εδώ. Ε, σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καταρχήν να αφιερώσω είναι μια στην κυρία Τέπει. Η οποία μάλλον μα ακούει, μα το έχει ζητήσει έτσι να τι αφιερώσουμε και επίση ένα μέλο του Αστρολάμπορ, την Μπέννη που έχει γενέθλια σήμερα. Να τη πούμε και χρόνια πολλά. Ά. Γιορτάζει ο Σάβα, η Σαββούλα. Σαβούλα, Σαβούλα τέλο πάντων, ναι. Αύριο είναι ε, το Αγίου Νικολάου. Αύριο είναι το Αγίου Νικολάου, μεγάλο ορίζοντα. Ε, όχι, μέχρι τα Αγίου Νικολάου θα σταματήσουμε. Και μετά. εγώ είχα γενέθλια την πρώτη του μηνό. Ναι, και ναι. εγώ τα είχα δύο. Στι σε συγχαρώ. Δύο τοξότε σε μια εκπομπή. Δηλαδή, πιάστε εγώ και κουκουρευτώ, ναι. Παρακαλώ, κυρία. Οπότε, σήμερα έχουμε πολύ δυνατή θεματολογία και ίσω είναι και καλύτερα που μα την πέσανε τα κινέζόπουλα. Γιατί οι εξελίξει τρέχουν. Γιάννη, να σε καλησπέρισε. Γιατί με έπιασε η κιλογοδεδιάρη. Γιατί ανέβηκα τέσσερι ονόπου με τα πόδια, α πούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια και χαιρετώ και τον κόσμο που μα ακούει. Μόνο να έρθετε πιο κοντά στο μικρόφωνο, μετά κύριε Γιάννη μας. Να έρθω, αλλά πόσο εκεί. πιο κοντά. Εκεί, εκεί, εκεί για να σα το κοινό σα. Λοιπόν, ξεκινάμε ή να κάνω τις παραγγελίες πρώτα. Κοίτα, πετά μια παραγγελία να οργανωθούμε να σκάσουν και τα τσίπουρα εδώ σε λίγο και. Τσίπουρα. Θεο μου φέρανε, άμα τα κουβάλαγα αυτά που μου φέρανε την Τετάρτη θα μου είχαν πιάσει, θα ήμουν με το μαζοκόπο στο... στα τμήματα. Έλα, λοιπόν, πάμε. Και... Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο τραγούδι για να οργανωθεί εδώ το σύστημα και επανερχόμεθα Δημήτρη. Εδώ είμαστε τι, ο, Τα έχω την αξιόλα στον αέρα Για μιλάτε να έρθει μες ο ήχος Ένα δύο Τεστ τεστ τεστ τεσ, τεσ. yeah. Ακουγόμαστε oh, oh, oh. Yeah. Για πάμε Το τραγούδι λέει ακουγόταν χαμηλά Παιδιά τι να κάνουμε Δεν είχαμε σε καλύτερη βερσιόν. Ναι είναι το τραγούδι τέτοιο Κάτι έχει να κάνει με το τραγούδι ή κάτι έχει να κάνει με την κονσόλα. Όχι, εντάξει, δεν είναι η κονσόλα. Η κονσόλα σκοτώνει. Είναι τελευταία λέξη τεχνολογία. Ε, μου έφερε ένα τραγούδι κακό γραμμένο και έγινε αρεζιλί πρωί-πρωί. Εντάξει, λοιπόν. θα σου βάλω τώρα ένα τρελέκα μετά να δει να γίνει χαμό εδώ. <laughs> έχω βάλει και τρελέκα στην πλευρασία. <laughs> στη... Μάνο γορέ, έχω χαμό στα γυμία σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη, σήμερα είναι μια περίεργη μέρα με την έννοια ότι θα πρέπει να ανασύρουμε. Αυτά που σκεφτόμασταν να πούμε την περασμένη εβδομάδα και οι κινέζοι μας τις πάσανε. Ε, από τι λες, Τι θα ήθελες έτσι να ξεκινήσουμε, μια που είσαι και ο καλεσμένος και είμαστε και φιλόξενοι άνθρωποι. Ναι, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, γιατί στα, στα δικά μας θα πάμε θέλω και ναι. Πάρα πολύ ωραία. Α, ωραία. Να πάμε λίγο με τα διεθνή και πάμε λίγο να πιάσουμε το αγαπημένο... Θέμα των τελευταίων ημερών που δεν είναι άλλο από το Ίσεις. Ε, το Ίσεις που κατά γενική ομολογία έχει ε, την τα πάντα στον αέρα και έχει δημιουργήσει έτσι αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Ε, τι πιστεύεις, τι τι θα ήθελε, α πούμε, να. Τι έχει δει έτσι, με τη μελέτη σου. Εντάξει, υπάρχουν και κυκλοφορούν κάποια αεροσκόπια. Δεν υπάρχει μόνο ένα, να το πούμε αυτού του φίλου να το έτσι, ξέρουμε. Εδώ δεν έχουμε ένα ε, τη Ελλάδα τώρα. Αλλά ουσιαστικά οι ουρανοπλουτοναίοι, που είναι εκεί στην κορφή, είναι δηλαδή εμπλεκόμενοι άμεσα, ε, δίνουν τον τόνο, πιστεύω. Και η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτό το. Το κράτο, γιατί για κράτο προορίζεται, υποτίθεται. Το Ισλαμικό κράτο, έτσι έχει εξελιχθεί, στην ουσία δεν πρόκειται να υπάρξει ω κράτο. Δηλαδή, με τέτοιο οροσκόπιο είναι γιαντάρτικο. Να το πούμε αυτό. Να. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ω κράτο, γιατί αν υπάρξει ω κράτο, θα διαλυθεί με την έννοια ότι ε, θα γίνεται τη Πολύ απλά. Να. Και φυσικά, μέχρι να το παλέψουν ε, και όσο το παλεύουν για να γίνει κράτο, ε, σαν οργανισμό, αν λέμε του οροσκοπίου, θα πρέπει να διαχειριστεί πολύ δύσκολα πράγματα τα οποία βέβαια τα τα στέλνει στα κεφάλια των άλλων βασικά αλλά θα τα πληρώσει και το ίδιο το ίσης κάποια στιγμή mm -hmm. και ήδη τα πληρώνει δηλαδή αυτός ο Άρης Ουρανός, Άρης Πλούτονας που έχει, Άρης Δήμητρα που λέω εγώ είναι πάρα πολύ πολεμικό το κλίμα και επί τη ουσία πιστεύω ότι και μέσα στο με τη Νέα Σελήνη του Ιανουαρίου που θα γίνει τώρα και πολύ περισσότερο με τη Νέα Σελήνη του Απριλίου η οποία γίνεται επάνω ακριβώς στα μία του οροσκοπίου του ISIS, του Islamic State νομίζω ότι ειδικά τον Απρίλιο θα έχουμε το τελειωτικό ξεκαθαρίσμα ναι. με τρομάς γιατί είναι από τις λίγες φορές που συμφωνούμε καταρχήν και δεν ξεκινάμε καλά <laughs> λοιπόν, εγώ να δω, καταρχήν εδώ έχω βάλει τη φιλενάδα στη Δήμητρα που είσαι έτσι Μουραβώ, με τον Άρη παρέουλα έτσι. Είσαι, ναι. ε, ο Γιάννη καταρχήν να πω ότι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται εντάξει αν και έχει κατατήσει λίγο ρετσινιά αυτό, από του σοβαρού μελετητέ τη Αστρολογία στην Ελλάδα. Ε, για τη Δήμητρα, έχει να κάνει ένα λόγο λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό το χάρτη ή και γενικότερα τι μπορεί να τη φέρνει, γιατί ο κόσμο είναι και λίγο ανεκπαίδευτο. Ναι, είναι η... μέχρι τα γλυκά μου καρκινάκια, ξέρουν. Σε συλλογικό πλαίσιο, η Δήμητρα τη σχετίζεται καρκινακια σε συλλογικο πλαισιο η δημητρα σχετιζεται αμεσα με την πολιτική και με τι κοινωνικοπολιτικέ εξελίξει γενικότερα. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Ο κόσμος για να συνεννοούμαστε Να την φανταστεί, να την υποθέσει Κάτι που μοιάζει με ζυγό ίσως και διδήμους Δηλαδή είναι επικοινωνιακός δείκτης, είναι προσωπικός δείκτης Και βασικά έχει να κάνει με τους άλλους Ωρα έτσι. Ε, ε... Δηλαδή συνεργασίες mm -hmm. Αλλά όχι, με την, όχι πάνω στη λογική Πάνω στη συναισθηματική βάση μάλλον Αφροδίτη, Αφροδίτης Συνεργασίες ε, ψυχρές λέμε, ένα ένα νομικές, νομικές Έτσι ε, δεν μου λες τώρα κάτι άλλο, για να βάλουμε και λίγο το κόσμο να καταλάβει λίγο τη Δήμητρα. την καταλάβω και εγώ θα σου πω γιατί δεν είμαι πολύ της μελέτης αυτού του σώματος. Ανοχές που παίζουμε, παίζουμε κανονικά 5-6-8 μοίρες που δίνουν οι άλλοι, πιο. Είναι, προσωπ, είναι προσωπικός δείκτης, αυτό είναι ο προσωπικός δείκτης λοιπόν. Okay. Ε, οι ανοχές είναι οι, οι γνωστές, οι κλασικές. Και αξιά, ανάλογα την περίπτωση, πια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα, πώ θα μπορούσαμε να τον ερμηνεύσουμε που είναι σε σύνοδο με τον Άρη και θα λέγαμε και με τον Βόρειο Δεσμό στο Ζυγό. Και αντίθεση με ουρανό. Ε, αυτό τα λέει ο ναι. δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Οκ. Okay, πάρα Έχει. πολύ ωραία. Δηλαδή, το, το Άρη Ουρανό, που έτσι κι αλλιώ είναι μια όψη ε, βομβαρδισμών. <laughs> θα το πούμε έτσι. <laughs> γιατί επί τη ουσία αυτό συμβαίνει τώρα. Αλλά το Άρη Δημητρά είναι μια, πολύ, μια αρκετά πολεμική όψη. Ε, Δημιουργεί δυσκολίε και, και στου προσωπικού χάρτε σε, σε επίπεδο συνεργασιών. Ε, αλλά δίνει και ένα αθλητικό, σαν να λέμε λάκη. Δηλαδή, έχει, σε μετατρέπει σε λίγο κρυό. Είναι σαν, Ώρα. σαν Ώρα. να έχεις ήλιο ή, ε, ή ερμιάρη. Ωραία. Εγώ λίγο για να πω από τη μεριά μου ότι από το χάρτη ίδρυσης και μόνο διαφαίνεται ότι καταρχήν με την Ουράνιαν πάντα ο ήλιο είναι ήτι υπάρχει ήτι δεν υπάρχει είναι ένα και το αυτό. Άρα δείχνει ότι είναι λίγο ως προσωπικότητα δεν πολύ παίζει βέβαια με αυτό που με ψηλοτρομάζει λίγο είναι το ότι ο ουρανός είναι στο μεσοδιάστημα ακριβώ άριζε που δείχνει μια ιδιαίτερη πολεμική το θέμα είναι ότι ο Χαντές αλλά και ο Βουλκάνους εκεί που παίζουν ήδη από τον Απρίλιο και νομίζω και λίγο πριν το καλοκαίρι θα αρχίζει διαδοχικά να δέχεται το ένα χτύπημα πίσω από άλλο Θέλω όμως να τονίσω ότι όταν ένα τέτοιο λαβομένο θηρίο το χτυπάς, κάπου αντιδράει κιόλας και είναι πολύ φυσικό να υπάρχει και ο, δρόμος της, ο νόμος της δράσης αντίδρασης, οπότε να, να χτυπήσουν και αυτή να αλλά χωρίς μεγάλες πιθανότητες έτσι να επικρατήσουν. Όχι πιθανότητες, δεν βλέπω πιθανότητα να επικράτησεις. Όχι ναι, δεν είναι το θέμα επικράτησης, παρότι αυτή η αντιπαράθεση ανατολής Δύσης είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Ε, ωστόσο νομίζω ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο το δυτικό κόσμο, και είναι σωστό και αστρολογικά δηλαδή επιβεβαιώνεται, είναι ότι αφού αυτός, αυτό το κράτος, το Islamic State, υπάρχει ουσιαστικά ω αντάρτικο, η ζημιά που θα κάνει θα είναι πέρα από αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Συρίας και του Ιράκ, θα γίνει και σε, σε ευρωπαϊκές ή σε δυτικές πόλεις γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό, αυτά τα χτυπήματα, τα οποία όσο υπάρχει και αφού σταματήσει να υπάρχει ο ίσης, mm -hmm. να το πω έτσι, μπορεί να συνεχίζονται. Ε, δηλαδή, αυτό το, το θέμα της τρομοκρατίας εντός εκτό εισαγωγικών, ε, θα μας απασχολήσει όχι απαραίτητα εμά εδώ, έτσι, αλλά φαντάζομαι κάποιο θα περάσει και από τα μέλη μας. Yeah. Καταρχήν να μην ξεχνάμε και εδώ είναι και το ωραίο της υπόθεσης ότι είμαστε δύο άτομα της τελείως διαφορετικής κοσμοαντήληψης σήμερα με τη νύχτα δεν το συζητάμε ε, και συμφωνούμε ότι εδώ πέρα λόγω του ότι είναι σταυροδρόμοι και επειδή εντάξει, η έννοια της ε, κάλυψης του χώρου από τις ενοπλές δυνάμεις και όλα αυτά είναι πρακτικά αδυνάτον ε, έχουμε συχνά, τώρα κατεβήκαν, λέει, στο λιμάνι, 4.000 άτομα. Που θα πάνε λάσσε. 4.000 και λίγοι είναι. Αλλά εγώ σε μια κουβέντα που είχαμε ένα φίλο, χαριτολογώντας, επειδή μου λέγε περίπου το ίδιο πράγμα, ότι α, να έρθουν, λέει, 500.000 άραβες, λέω, τόσους αιώνε έχουν περάσει από εδώ 5 εκατομμύρια. Και δεν έχει συμβεί τίποτα. Εντάξει, ε, είναι λίγο εφειολόγημα, αλλά θέλω να πω ότι αυτό ο τόπο έχει, στο των αιώνων, έχει. Δει και αν έχει δει περάσματα Καλά, από παντού. Οπωσδήποτε. Αλλά, αλλά βλέπει ότι διατηρεί το χαρακτήρα του. Γιατί κακά τα ψέματα και είναι ο Έλληνε. Έχουμε κάποια στοιχεία από του αρχαίους που φαίνεται αυτό από την οτροπία για την αντίληψη. Λε και όλοι αυτοί που περάσαν από εδώ, που είναι φυλέ συγκεκριμένε, έτσι. Ανά του αιώνε, δεν επηρέασαν τόσο πολύ. Έχει εδώ ένα ερώτημα το οποίο είναι προσωπικό και πρέπει να στο θέσω, καταλάβανε. <σίλου> τι ζώδιο λέει είναι ο κύριο Ζησόπουλος Είναι υδροχός, το ξέρουν αυτό όλοι Είναι υδροχός, αγαπητοί φίλοι ε, Τι άλλο κάτσε να δω γιατί πρέπει πέμουν... να Μου λες εκτελέσω την παραγγελία μου, έχεις πει Ποια σου, ναι, με βάλε ε, βά... Γιατί <σίλου> έχεις φέρει εδώ κάτι πράγματα, πίστεψα λέει, θα... <σίλου> θα πάθεις μια, ο, ο, το κομπύτερο άμα ακούει αυτά τα τραγούδια, παιδί μου Γιατί λέει Λοιπόν, υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος ε, Να πούμε κάτι ε, Επίσης ε, Αυτό που πρέπει λίγο ο κόσμος να Αλμπέντο λέει Η φωνή είναι χαμηλά Τι χαμηλά ρε παιδιά Εγώ ακούγω με ότι είμαι Dolby Surround Μήπω ο Γιάννης Δεν ξέρω μήπως να, μήπως να κατεβάσεις λίγο εμένα Γιατί ακούγω με και μόλις του Σιάννου Εντάξει Πάμε λίγο στο, τώρα στα δικά μα. Ε, την κατάσταση αυτή που βλέπεις έτσι δικά μας γιατί πολλά δικά μα είναι βασικά. Καλά, δεν το κλείσαμε, γιατί ναι. πριν πα εκεί, να πούμε ε. ότι το θέμα του Ισλάμ, του ΆΙΣ του έτσι θα εξελιχθεί. Είναι προφανώς και με τη Συρία μπερδεμένο, είναι και με τον Βλαδίμιρο, το φίλο μας μπερδεμένο, ο οποίο βρήκε τώρα ευκαιρία και νομίζω ε. ότι αξίζει να το αφαιρώσουμε. Όχι χρονώ. τραγουδάκι, έναν λίγο χρόνο. Χρόνο συμμεταχή. Θα έχει βλάβει δηλαδή, μήπω πάντα, είναι και γεστά. Και μετά πάμε και στα δικά μα, γιατί αυτή η ιστορία με τη Ρωσία, νομίζω ότι και εσύ και εγώ. Καλά, πρώτα ολιακόπλωση, το συζητώ. 23, ναι. 15, να, μην, 22, 10, ναι, 10. Ναι, να μην του κλέψουμε την τόρκο του ανθρώπου. Έτσι, <laughs> το έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εγώ το κρίνω καθαρά στο, λογικά Κάνα, Αυτή ναι, ναι. τη στιγμή η Ρωσία σαν κράτο είναι σε τρελή φόρμα. Αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα κρατήσει για ένα εξάμεινο ένα χρόνο τουλάχιστον. Δεν σημαίνει ότι θα τη χάσει μετά, αλλά τέλο πάντων τώρα ναι. και βλέποντάς το μάλιστα και σε μια έτσι, πιο μακροχρόνια βάση μέχρι το 2025 νομίζω ότι θα πάει η σφαίρα. Καθήν ο Βλαδίμηρος έχει πλούτονα και στην 22η μοίρα του Λιονταριού με Σουράνημα στην 21η μοίρα του Λιονταριού και άλλη στην 26η μοίρα του, του Τοξότη. Οπότε ο ουρανός από εκεί ξες θα περάσει, αρχίζει και κάνει πάρτι σοβαρό. Και ξέρει, με πλήντα να στο δέκατο, πολύ καλό παιδί, δεν το λες Το αντιλαμβάνεσαι. γιατί για τη χώρα του μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, βέβαια. Ε, το θέμα είναι να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Uh, οι φίλοι μας η Τουρκία φίλοι μα ah, θέλει Ναι, πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα γιατί έχουμε και στοιχεία. Ναι. Έτσι λοιπόν, η Τούρκη φίλη μα uh, είναι σε μια κατάσταση Κάπως uh, περίεργη με την έννοια ότι ο, ο Erdogan, δεν ξέρω, πρέπει να τον έχουν αματιάσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, κάνει το ένα Φάουλ πίσω από το άλλο, και κάποια στιγμή δεν αποκλείται. Uh, αυτό το πράγμα να το δει μπροστά του δηλαδή τώρα λέει πήγε και έκανε επέμβαση μπήκε μέσα στη Μοσούλη ας πούμε και... ναι προσπαθεί, προσπαθεί να, να του παλέψει ο καημένο και αυτός αλλά δεν ξέρει ότι του χρόνου έχει στα προοδευτικά του ξέρετε αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε εμείς όλοι αστρολόγοι για να βγουν πράγματα έχει ηλιοκρόνο χρόνο να το κάνει και αυτό σίγουρα θα τον πονέσει λίγο ε, ουσιαστικά μπορεί να τον φέρει μέχρι και σε παρέτηση έτσι εγώ το λέω από τώρα. Ωραία. Και ταυτόχρονα έχει και η Τουρκία σοβαρό πρόβλημα Έχει σοβαρό θέμα η Τουρκία να. Κυρίως ε, με βάση Πια όχι αστρολογική αλλά με βάση τη λογική έτσι, ε, Μπορεί να χάσει και κομμάτι κυρίω από την πλευρά των Κούρδων διαβάζει, Διαβάζεις Παϊσιο την Όχι δεν διαβάζει Παϊσιο Ο Παϊσιο δεν, δεν έχει πει για Κούρδους τίποτα έτσι, Αλλά αυτό είναι νομίζω Το πιο ρεαλιστικό σενάριο Και τώρα που Ο Ρετζέ πθήμωσε Το Βλαντιμίρ ενισχύεται. Αλλά ουσιαστικά είναι το αστρολογικό πλαίσιο που οδήγησε προ τα εκεί. Καχύ, πώ ήξερα, δε τι έχει, Γιατί προχθέ έγραφα για το αστρολόγιο Astro και αναγκάστηκα να κάνω μια τριπλή συναστρία. Ο Βλαδίμιρο έχει ήλιο στι 13 του. του Ζυγού. Ναι, έχει τον πλουτονάκο τώρα, παρέα. Ο πλούτονα Πλύτον, τη Τουρκία είναι στι 12 και κάτι υψηλά. του καρκίνου. Ο ήλιο τη Αμερικής είναι 4 εβδόμου το 1770. Ναι, εκεί στο 1814. Είναι εκεί στις 13-14 μήνες. Δηλαδή, ε, Αμα αυτά και να μην θε να πιστέψεις την αστρολογία, αλλά δηλαδή κάπου σου μιλάει, λες, δεν μπορεί να συμπτώσεις όλα αυτά. Και θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια άνευ έτσι, προηγούμενου κατάσταση, βέβαια, Η... Περί τα τέλη του 2016 η Τουρκία αποκτά σοβαρό πρόβλημα λόγω της θέσεως του ουρανού και όλο το 17 που θα παίζει σε αντίθεση με Ερμή και κρόνο που έχουν στο ζυγό οι Τούρκοι. Γεγονός που δείχνει και βέβαια εσύ που είσαι και λίγο ο Δήμητρο Χειρινό, Χειρονό τέτοιο, ο ουρανός είναι πάνω στο Χειρονό και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό σημάδι. Αυτό είναι ένδειξη πληθυσμιακών μεταβολών ουσιαστικά mm -hmm. ε, απλά δείξουμε τον τρόπο είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε βιώσει και εμείς και όλη η περιοχή το τελευταίο διάστημα με τις προσφυγικές ΟΕΣ, μετανάστες, πρόσφυγες, ε, ε, όλος ο λαός που έρχεται και ουσιαστικά για να βάλω τώρα και τα αστρικά μέσα γιατί ξέρετε ότι εγώ είμαι λίγο περίεργος. Ε, όλη αυτή η ιστορία έγινε καθώς ο, ο χείρονα που είναι στο ζώδιο των ηχθείων σχηματίζει και θα σχηματίσει και σχηματίζει ένα τετράγωνο με τον αστρικό πλούτο ο οποίος είναι στον τοξότη εκεί γύρω στις mm -hmm. 20 μοίρες τώρα. Ε, και όλη η έξαρση αυτών των φαινομενών που πνιγόταν κόσμος ε, καραβιές δηλαδή στην κυριολεξία Εντοπίζεται ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο η οποία θα ξανάρθει. Δεν, δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Σωστός. Έτσι. Σωστός. Ε, Γιάννη, ε, πιστεύεις εσύ σε μια επικείμενη... Ε, πολεμική σύραξη μεταξύ Ελλάδας ε, ε, και Τουρκίας Ουσιαστικά όχι παρότι το, οι ενδείξει που έχω εγώ για, τα, για την επόμενη χρόνια το 2016 δηλαδή και γενικότερα τους μήνες που έρχονται έχουν κάποια στοιχεία που κάτω από άλλε προποθέσει θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε συγκρούσεις και άλλα και, και, τώρα τα πράγματα έχουν προχωρήσει λίγο δηλαδή δεν είμαστε στο αρχές του 20ου αιώνα είμαστε λίγο αλλού εγώ, αυτό που θέλω να πω για την Ελλάδα, θα το, θα το συζητήσουμε και μετά. Υποψιάζομαι αυτό το πρόβλημα που θα έχουμε μέσα στην καινούργια χρονιά θα είναι ότι θα μα δουλέψουνε ψηλόγαζοι. Αυτό, αυτό. Σε παρακαλώ. Γιατί πρέπει να έρθει η καινούργια χρονιά που μα δουλεύουν και αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, αυτό είναι που θα είναι, δηλαδή, η σφραγίδα από πάνω. Ε, παιδιά, σα δουλεύουμε. Και εννοώ του έξω, έτσι. Όχι εδώ πέρα που δουλευόμαστε μεταξύ μα. Αυτό είναι γνωστό. Εγώ πάντω να σου πω. Καταρχήν έχω μια... Εδώ πέρα λέει μια κοπελιά ότι ο ήχο γίνει πολύ χαμηλά. Εντάξει. Okay, Να το, υπάρχει το υπάρχει. Υπάρχει. Ο ήχος είναι ok. Όσοι ακούτε χαμηλά ανοίξτε την ένταση στο PC στο laptop σας λέει ο Snow που είναι και master και disaster α πούμε. Έτσι. Ε, θεωρώ ότι καταρχήν Τώρα πάμε αναγκαστικά λίγο στο εσωτερικό Μια πολύ μικρή έτσι, ναι, θα παρένθεση στα εξωτερικού, Απλά ναι. μου έδωσε πάρα πολύ ωραία πάσα Λόγω το ότι ο Ποσειδώνας έχει αρχίσει Και ξεκολλάει το τετράγωνο του Ποσειδώνα Με τον Αλέξη Τσίπρα Άρα και με τη Ελλάδα. Ανοίγει λίγο το τετράγωνο του Ποσειδώνα Τώρα έχουμε μόνο μια κρόνο Ποσειδώνα Κάνα, πες, πες και θα σου πω μετά ναι. Λοιπόν Εγώ Πιστεύω ότι δεν αποκλείεται ο Τσίπρας να ξαναφορέσει τον Περέ ξέρεις, του Τσε Αυτά τώρα στην πολιτική γίνονται δεν, θε, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό ε, mm -hmm. το, αν, το τι Περέ θα φορέσει ε, ουσιαστικά όμως ε, αυτός όπως είδω ο φίλος μας που σε συλλογικό επίπεδο και ειδικά στην πολιτική εάν δεν έχει να κάνει με αριστερή σοσιαλιστική ιδεολογία ή τέλος πάντων με ένα όραμα στην ουσία λειτουργεί ως απατεώνας. Έτσι. Έτσι. Ε, αυτό είναι πασίγνωστο πλέον. Ε, αυτός ο φίλος μας λοιπόν έχει αγκαλιάσει την Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Την έχει αγκαλιάσει. Και εγώ αναφέρω βέβαια στον Αναστρικό Ποσειδώνα ο οποίος είναι 13-14 μήνε του Ιδροχού. Ξέρουμε τη σημαίνει αυτό. Θα πάει εκεί δηλαδή. Ε, και Τώρα που λέμε για τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, ουσιαστικά μέσα στη χρονιά, έχουμε το 2016 δηλαδή, έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρουσες νέες σελήνες, κάτι νέα φεγγάρια, που είναι των μεταβλητών τα λεγόμενα. Δηλαδή, δύο εκλήψεις έχουμε, ένα σε Ιχθή και μία σε, σε Παρθένο, και έχουμε όμω και μία νέα σελήνη του, των Διδήμων, στην οποία θυμάμαι καλά, στα σταυρός. Και δεν είναι σαν, τους σταυ... σαν το Σταυρό το Πέρσινο, πότε ήταν που είχαν βγει όλοι και τρομοκρατούσαν τον κόσμο ότι θα γίνει πανικό. Και τελικά εντάξει, μάλλον δεν έγινε τίποτα. Ε, γιατί σέγενε το Σταυρό, συμμετείχαν οι αργοί πλανήτε. Και όταν συμμετέχουν οι αργοί πλανήτε σε ένα Σταυρό, το σύστημα δεν κουνιέται. Γιατί κατά κάποιο τρόπο προσωποποιώντα το, ξέρουν ότι άμα κάνει κάποιο τη μαγιά ε, και ο άλλο θα απαντήσει. Εδώ όμω στη... στη Νέα Σελήνη του Ιουνίου, με αρχέ Ιουνίου είναι αυτή. Που καλύπτει το διάστημα μέχρι αρχέ Ιουλίου πρακτικά, είναι σε Ελλήνη Αφροδίτη Παρεούλα. Απέναντι είναι ο Κρόνος και στι γωνίε είναι ο Ποσειδώνας και ο Δία. Δηλαδή, εδώ έχουμε αδύνατο κρίκο. Ο αδύνατο κρίκος είναι ουσιαστικά τα φώτα σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν έχουν δυνατότητα να προβάλλουν κάποια αντίσταση. Οπότε αυτό ο σταυρό, ο συγκεκριμένο, θα είναι λειτουργικό. Και ενώ σε προσωπικό επίπεδο πάντα με ενδιαφέρει και προτείνω να, είναι, να ακολουθήσει κάποιο ένα δημιουργικό δρόμο σε κοινωνικό συλλογικό δεν είναι ευνοϊκά τα πράγματα για να μιλήσουμε για κάτι δηλαδή, έτσι, που θα εξελιχθεί ομαλά και κυρίως σε σχέση με αυτό το δίπολο κρόνου Ποσειδώνα το οποίο ξέρουμε ότι ε, είναι μπλέξιμο, είναι ίντριγγα είναι ένας, μια κατάσταση που άλλο σε εγκλωβίζει και δεν μπορείς να φύγεις έχει δεμένο σε μια κόλλα χαρτί, σε έχει τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί Βλέπεις, περπατήσα σε δρόμους Έξω από τους νόμους και από τη λογική Εμένα που με βλέπεις Δεν έσκυψα κεφάλι Με όλους τα έχω τη Τι να μου πεις εσύ Τι να μα πει κι εσύ κι εσύ Κι εσύ από τη ζωή σου Μια νύχτα τη δική μου και εσύ, και εσύ, και εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα τη δική μου ολό και κάθε, κάθε Σάββατο στι 8 ακούμε τον Γκάλ Χαϊζόντιγκερ για την εκπομπή του Το Φουλ του Άστρου. Σημερινό καλεσμένο ο φίλο του ο κ. Γιάννη Πυρόπουλο. Πριν συνεχίσουμε όμω να πω ότι την Κυριακή Μιλώ, μεθαύριο, μην μιλάτε παρακαλώ πάρα πολύ, την Κυριακή μεθαύριο, την επόμενη μάλλον, 13 του μηνό, στο ίδρυμα Ιωάννου Πασά. Ο ιός Φουράκη, ο Τάλος, κάνει παρουσίαση του βιβλίου του πατέρα του, το τελευταίο, πριν μας αφήσει, το 2010, «Υποδούλωσης και απελευθέρωση. Στην Κυψέλη, ευελπίδων 1 και το τηλέφωνο για όσο να πάνε, θα είναι γύρω στις 7 η ώρα η εκδήλωση, 8822 872. Θα προλογήσουν οι δημοσιογράφοι Χαλαζιάς Χριστος από Σκήτης Λεωνίδας, και ο φίλο μας ο Αντωνάκη ο Απόστολο. Και στις 19-12 Αυτά τα λέω για φίλους που είναι και προς επαρχία μεριά και γουστάρουν Ο Απολώνιος με τη μυκηναϊκή του λύρα Στους Δελφούς Στο Δελφή Παλά στο Ξενοδοχείο Στις 5 ώρα το απόγευμα Έχει τετράωρον σεμινάριων Θα τα ξαναπώ Σε λιγάκι Λοιπόν, Καχαϊζότηκερ Γιάννης Ριζόπουλος Παρακαλώ κύριοι Καταρχήν πριν το Ριζόπουλο τον είπε Σπυρόπουλο, πιρόπουλο, σπέζει στον ΠΑΟΚ, δεν είναι στον Αλμπιστό. Σπυρόπουλο τον είπα. Να. Παρασύρωμαι. Λοιπόν, έχει γίνει νόση, θα σου φέρει τώρα κάτι λαμπάδα, θα κάνω κάτι... ε, Εντάξει, πρέπει να τον εντακτοπίσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο... Να απαντήσω λίγο εγώ λίγο στο θέμα του Τσίπρα. Γιατί υπάρχουν και άτομα μέσα από το τσάτ που είπαν μπαίνει στον έβδομο Ποσειδώνας, θα κάνει αντίθεση, ο Πλούτονας θα παίξει που δείχνει ότι λίγο γενικά την ψάχνουν ας πούμε τη δηλαδή. δουλειά. Mm -hmm. Ο Πλούτονας στο χάρτη του Τσίπρα είναι κυβερνήτης, είναι μάλλον εμπεριεχόμενος του έκτου. Κάνει αντίθεση με τον Ερμή ε, του οροσκόπου και βέβαια και ο Ποσειδώνας θα πατήσει στον έβδομο. Αυτό θα μπορούσε να έχει ο μια... Ο Ποσειδώνας ή ο Κρόνος. Ο Ποσειδώνας. Καλά, θα μπει και ο Κρόνος, αλλά... Α, όχι, συγγνώμη, η ουράνια. Λοιπόν, ο Κρόνος θα μπει στον 7ο και ο Ποσειδώνας θα κάνει τετράγωνο με τον οροσκόπο. Μέσα από τον... 10ο. Εγώ νομίζω ότι θα την κάνει την πάω, ο... το Παλικαράκι και πιθανόν να αρχίσει να το παίζει πάρα πάλι αστάσι έμπρε... Κομμαντάντε Τζέτσι πράρα Και τέτοια Να τα κάνει λίγο ρόιδο Δεν έχει, έχει πρόβλημα στο χάρτη Και έρχεται τώρα και ο Ουρανός Να κάνει αντίθεση με τον Ουρανό Και με το Χίρονα Σύνοδο Πώς το αυτό Εσύ που είσαι πιο έτσι Της κλασικής περισσότερο Νομίζω ότι ο Τζίπρας Αρχίζει σιγά σιγά Και Το άστρο του Αρχίζει για τρεμοσβήνει <χω> καλά, εγώ θα σου πω ότι σε τέσσερα χρόνια δεν ξαναπούμε αυτά. Γιατί τα άστρα των πολιτικών, όπω ξέρει πολύ καλά, μπορεί να σβήσουν ένα. Καλά, ελα... εντάξει, αφού επανήλθε ο Σαμαρά, δεν συζητάμε. <χω> λοιπόν, το... για τον Τζίπρα, εγώ στο υπογράφω από τώρα ότι σε τέσσερα χρόνια από τώρα που θα ξαναγίνουν εκλογέ με κάποιο τρόπο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Το, το, το βλέπει γίνουν... τόσο μακριά, ε, τότε θα γίνουν σίγουρα. Α, οκ. Okay. Ναι. Επειδή όμω έχουν υποθεί διάφορα <χω> και από. Φίλου γνωστού αστεολόγου, υπάρχει και ένα προβληματικό. Αλλά εκεί δεν μου λε, στο τέλο τη χρονιά μου λέει εκλογέ. Φέτο. Όχι. Δεν προλαβαίνουμε κι άλλο. Ποιο τέλο χρόνια, αφού η δεκέβη έχουμε. Α, συγνώμη που ξεχάστηκα, ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ε, επίση έχουν πει για Άνξη, για, για, για Μάρτι, εξαιτία τη έκλειση κυρίω υποψιάζομαι. Ωστόσο, αυτή η έκληψη έχει κυρίω τι οικονομικέ συνέπειε. Δεν έχει να κάνει με, με πολιτικέ εξελίξει. Εγώ πάνω γινη έτσι από την ουράν που το είδα και το έχω γράψει κιόλα. Είπα από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο με πικ Μάιο-Ιούνιο επειδή πέφτει ο προδευμένο, ο μάλλον, το προδευμένο σημείο πτώσης της κυβέρνησης πέφτει πάνω στο Βόρειο Δεσμό. Εκεί κάτι θα έχουμε συνταρακτικό. Ότι μπορεί να γίνουν κάποιες ε, διεργασίες, εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, αλλά αν μιλήσουμε για εκλογικό κλίμα mm -hmm. να μην πω τώρα, και καλά εκλογέ, όπως είπαμε πέρυσι και... Μα ψάχνει να μας βούνε μετά. βγουν μετά. Θα πω πάλι Σεπτέμβρη. Πέρσι αυτό που έγινε είναι κόντρα στη λογική. Και αυτό οφείλω να πιστώσω και εσένα, να πιστώσω και τον εαυτό μου. Γιατί εμεί μιλάγαμε για δεύτερε εκλογέ. Ναι. Όταν ο Σαμαράς έλεγε: Έχω βρει τι 180 πίπερ, Γεια σα, φεύγω. Πάω πέρσι γελ... το Δεκέμβρη. Ναι. Ναι. Είχαν βέβαια. είχαν μπει και κάτι πολύ ωραία. Α, πόσο δε. Ναι, Αναρτήσει φίλων από κάτω. <γράφε> Γράφαν άλλοι, ωραία. Θα εκπέμπεται από κομμουνδούρου και κάτι τέτοια έτσι. Ε, εντάξει, ναι. ε, όσον Όσο την δική την πλευρά, εγώ θα, θα το πω ότι έτσι κι αλλιώ υπήρξα περισσότερο αισιόδοξο από όσο ε, όφυλα. Ε, εντάξει. Συμμετείχα κι εγώ στην Γενική Ανάταση. Ε, τώρα και εγώ έχω προσγειωθεί με την έννοια ότι εντάξει, τα πράγματα εξελίχθηκαν όπω εξελίχθηκαν. Αλλά ωστόσο επιμένω να λέω ότι θα μπορούσε. Η κυβέρνηση εντάξει, και ο Τσίπρας φυσικά Να το χειριστεί αλλιώτικα το θέμα Επί τώρα θα μου πεις ότι έγινε έγινε Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ναι, θα, yeah. θα, θα μπορούσε να κοντράρει αυτό εννοώ Ναι yeah. Εγώ να σου πω τώρα μια από τη φέραμε εκεί τη συζήτηση Κάπου και εμείς αλλαός Έχουμε ένα ε... Πώς το λένε Έχουμε μια ηθική αυτοργία θα έλεγα Γιατί όταν βγαίνω εγώ ας πούμε και μου λες εσύ ρε, χοντρέ που πας να βοηθώ στον λογαριασμό μέσα σε 7,5 ευρώ και χτυπάμε για τα 1800 για το capital control που δεν ξέρω 1800 ευρώ με πόσα μηδελικά γράφεται γιατί δεν ξέρω, ένα θέμα αυτό Οπότε α, κάπου φταίμε εμείς, α, ο Εύαν λέει ποια Ανάσταση, καταστροφή είναι, α οι εκλογές που προέβλεψε οι πολλοί πιάνει, είναι προφανώ οι εσωμακομματικές της Νέας Δημοκρατίας Κάποιοι λένε ότι τρως πολλά αυγά λέει, Είναι αλήθεια αυτό αυγά. Σε, Ναι δεν το γράφουν στο τσάτι ε, Μου το γράφουν αλλού εμένα αυτό ε, μου Και δώσει, η φωνή σου λέει έτσι Μου έχει δώσει ο Σνόου Μου λέει θα ρουφώ ένα αυγο με λάτο Α, Από αυτόν είναι η ε, συνταγή βέβαια, βέβαια. <laughs> Θα σου πέσουν και τα μαλλιά έτσι. <laughs> <laughs> και τι, Θα γλιτώνω λεφτά από τον κουρά <laughs> ε, Τι λέει Κάργα Σιριζέος είναι Κάποιο από του δύο είναι καρδά Σιριζέω, δεν κατάλαβα. Μπορεί να είμαστε και δύο. Ε, α... Αριστεροί. Ε, Σιριζέω δεν είναι αριστερό. Ε, Όχι, αυτοί λένε ότι είναι αριστεροί, εκτό αν είναι αριστεροί στον καβάλο. Δηλαδή. Εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι. Ελλάδα... Γιατί αριστερού άλλου δεν ξέρω εγώ. <laughs> το αριστερό είναι ευρύτερη έννοια από του Σιριζέω πάντω. <laughs> Ακριβώ. Ναι. Έτσι πρέπει Περιλαμβάνει και άλλου. Ε, ε βέβαια. Ωραία. Πάμε λίγο Να γυρίσουμε λίγο στα διεθνή Χάθηκε ο ίδιος Ο Ριζόπουλος λέει ο άλλος Χαμός Τώρα όσον αφορά για την κατάσταση το, Μέση Ανατολή τέτοια τι, τι ψυχανεμίζεσαι Γενικότερα με όλο αυτό το μουσουλμανικό στοιχείο Γιατί για να επικαλεστώ Και μια δική μου άποψη Που καλώς και εγώ Τους περισσότερους εξ αυτούς τους, λαού, τους λαούς Τους έχω τους από πολύ κοντά ε, δεν έχουν αυτή τη θρησκεία. Δεν έχουν πατρίδα. Πατρίδα του είναι το Ισλάμ, α πούμε, το Κοράνι. Εντάξει, τώρα αφού το προσεγγίσει έτσι, εγώ θα αναφερθώ κυρίω αστρολογικά στο, σε ένα χάρτη που έχουν Δεν λέω οροσκόπιο γιατί δεν έχουμε ώρα. Εντάξει. Σε ένα χάρτη του Ισλάμ με βάση την αιγύρα. Γιατί το Ισλάμ έχει αφιτηρία. Mm -hmm. Προσδιορισμένη. Με βάση λοιπόν αυτό το οροσκόπιο, το χάρτη, συγγνώμη, mm -hmm. αυτή τη χρονιά, από πέρυσι ήδη συμβαίνει και αυτή τη χρονιά όμω. Ε, που έρχεται, mm -hmm. υπάρχει ένα σχήμα άρη ήλιου πλούτονα. Βασικά ένας άρης ο οποίος κλείνει τον πλούτονα και τώρα αναφέρουμε στον προοδευτικό χάρτη του Ισλάμ, έτσι για να mm -hmm. καταλαβαίνουμε όσοι καταλαβαίνουν. Ε, κάτι το οποίο βέβαια σίγουρα εντείνει αυτή την πολεμική και την ε, όποια πολεμική τρομοκρατία, να το πω έτσι, ασκείται από κάποιου πιστούς. Που και αυτοί τα έχουμε δει, αυτά τα έχουμε δει και με του Χριστιανού, έτσι, μην τα λέμε τώρα. Ε, και αυτή οι καρισταυροφόροι, τι κάνανε, δηλαδή. Πλέον, τώρα θυμίζω απλώ ναι. κάποια πράγματα. Οι Ισπανοί που πήγαν στη, στην Αγγλική Αμερική. Αυτά και... στο όνομα του Ισού, α Αυτά είναι στο όνομα του Ισού, ακριβώ. Λοιπόν, το θέμα να με γίνουν τέτοια πράγματα, αλλά τώρα δεν να του εξηγήσει, να εξηγήσει αυτού του ανθρώπου ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και δεν είναι έτσι. Ε, Πάντω, ε, αυτή η ιστορία με το Ισλάμ Δύση. Mm -hmm. Έχει μέλλον oh yeah. Πάλι με βάση το χάρι του Ισλάμ Υπάρχει μια σύνοδος κρόνου ουρανού Σε πρόοδο τώρα μιλάμε, Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που πέρασαν Αυτή η σύνοδος λοιπόν ολοκληρώνονται το 2040 Που σημαίνει ότι μέχρι τότε Επικρατεί αυτή η κόντρα και ο διχασμός Κάτι το οποίο θα, θα υπάρξει και μέσα στη, στους κόλπους του Ισλάμ Δεν είναι μόνο θέμα αντιπαράθεσης με τη Δύση πούμε, έτσι. Και μέσα τρώγονται όπω και όλοι τρώγονται μέσα τους και εκεί ίσως γύρω στο 2040 να υπάρξει και μια εξέλιξη η οποία τέλος πάντων θα δώσει μια λύση, να το πω έτσι. Αλλά μέχρι τότε δεν μας βλέπω να, να ηρεμούμε. Άρα. Απλά να συμπληρώσω για τη Μέση Ανατολή που ρώτησε, mm -hmm. Του χρόνου, και αυτό το λέω με βάση τον συνοδικό κύκλο ήλιου Δήμητρας, είναι κάτι σαν τη Νέα Σελήνη που κάνουμε, με τη διαφορά ότι κρατάει η επιρροή του είναι 15 μήνε περίπου. Ε, αυτό που φαίνεται είναι ότι στο, εκεί στις περιοχές του Ιράκ, της Συρίας ε, Μέσης Ανατολού δηλαδή θα, κάτι, θα γίνει κάτι αναπτυξιακό Δηλαδή κάποιο κράτος φαίνεται να δημιουργείται ε, Ή τέλο πάντων να συγκροτείται Αυτά από το Μάρτιο και μετά Μάλιστα Λοιπόν τώρα όσον αφορά λίγο Ο Αλέξανδος λέει δεν ακούω τύπτα ούτε με F5, ούτε με επανακίνηση. Στον άρα είναι όλα καλά και από ότι λέμε τα μηχανήματα και τα παρακολουθεί και ο Χρήστος είναι όλα καλά. Από ότι το δικό του το PC. Ωραία, τίποτα χακεράδε, τα Ιλανδία, ξέρω. Όχι, πω, όχι, δηλαδή, όχι, όχι, τις έχουμε εντοπίσει. Ωραία, ε, πάμε λίγο. Ε, από την άλλη, πιστεύεις Γιάννη ότι είμαστε τώρα σε μια περίοδο η οποία... Θα το πω λίγο να μην τρομάξει και ο κόσμο. Μπορεί να προκύψει ο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο τέταρτο, ο έκτος Χαίρομαι που με ρωτά. Η απάντησή μου είναι όχι. Παρότι υπάρχουν πολύ καλές αφορμέ. Αλλά με βάση ε, κάποιου κοσμικού κύκλου ε, ουσιαστικά δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Μπορούμε φυσικά να, έχουμε, να υπάρχουν και να διευρύνονται οι, οι λεγόμενε περιφερειακέ σειράξει, δηλαδή με δεύτερου, τρίτου παίκτε, αλλά όχι οι μεγάλοι μεταξύ του. Για να μιλήσουμε για ένα τέτοιο παγκόσμιο. Ε, αυτό δεν θα μπω τώρα στον κόπο να το εξηγήσω αστρολογικά γιατί είναι ίσως λίγο περίπλοκο για τους μη γνωρίζοντες αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει το ότι δεν θα γίνει πόλεμος παγκόσμιος έχει να κάνει με την Σύνοδο Ουρανού πλούτονα που έγινε στην Παρθένο τη δεκαετία του 60 και ορίζει ένα κύκλο με χαρακτηριστικά Παρθένου ενώ η προηγούμενη Σύνοδος του είχε γίνει στον κριό για να καταλαβαίνόμαστε Είπε, έτσι πρέπει για χαρά, και θα κρίσει. Σου είπε πω έπρεπε πολλά, θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ τη να αγαπά και είναι μόνο Δεν έμαθε ποτέ τη να φωνά και σε πληρώνει. Α την αρέσει, α την αρέσει. Εκείνη μόνο ξέρει και μεσάν τη στακιλάει. Α την αρέσει, α την αρέσει. Εκείνη μόνο ξέρει και μεσάν τη Ας την, αλέη, ας την αλέη Ας την αλέη Ας την αλέη Κι αν έφυγε και πήγε μακριά Αυτή θα χάσει Κουράγισε για λίγο την καρδιά, ας σου περάσει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ τη να πονά και σε πληγωνεί.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 Άφησαμε να λέει Και λέει ότι ακούει Αλπέντου 14.com Κάθε Σάββατο βράδυ στις 8 Τον Καλχάι Ζώτηκερ ακούει Και την εκπομπή του το Full του Άστρου Εδώ είμαστε όλοι λοιπόν Μαζί με τον κύριο Καλχάι Ζώτηκερ Και τον κύριο Γιάννη Ριζόπουλο Για λέγε Κάρολε Καταρχήν έχω εδώ τον φίλο μου τον Γιάννη Λέμε κάποια πραγματάκια Σε άλλου αρέσουν Σε άλλοι δεν αρέσουν Παιδιά Η παιδιά πολιτικές πεπιθύξεις του καθενό όπως και οι θρησκευτικέ, δεν μας ενδιαφέρουν ε. μην τρέσετε νομαστικό αν είναι άλλος ε, ότι είναι δεν τρέχει και τίποτα τώρα όσον αφορά για... έχουμε ένα ερώτημα ε, για του ποιον χάρτη χρησιμοποιούμε ε, εγώ το έθεσα στο διάλειμμα στο Γιάννη είναι ένα που είναι ο ήλιος στους διδήμους 12 έκτου. Για τη Ρωσία λέμε τώρα. Ναι, ναι, για, τη ναι για τη Ρωσία. Ωραία. Και ε, επικουρικά υπάρχει και ένας άλλος, κρατήστε τον. Είναι 8 Δεκεμβρίου το 1991, 7 και το, το απόγευμα. Με μείον δύο οράζονι στη Μόσχα. Το οποίο είναι νομίζω κάτι με την παρέτηση του γέλτσι να δεν κάνω λάθος. Ε, το γράφει και ο Στέφανος από κάτω. Και αυτός ε, όπως Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση για να μπω στου φίλους ακροάτες η Ρωσία όπως είναι ο χάρτης της Ελλάδας. Άλλοι λέμε το 1830 καλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε πιο πίσω. Να πάμε σε... πιο πίσω. Την εποχή των παγετών. <laughs> γιατί, <laughs> γιατί όχι. Αν υπάρχουν στοιχεία κάθε, κάθε πρόταση και κάθε άποψη είναι σε έτσι, έτσι. απλά Αρκεί να δουλεύει ο χάρτης. Έτσι, ναι. Να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την αστρολογική τεχνική, εκεί. Δηλαδή Όχι λέμε. έχω πρόοδο, οδεία στον πλήτονα με τέσσερι μήνε απόκληση. Όχι εντάξει, είναι τώρα αυτά και ο κόσμο δεν μπορεί να τα ψάξει πάρα πολύ, δεν καταλαβαίνει. Ε, η ουσία όμω είναι ότι. Εκαιρία Ζωθή να πω ότι και τα λάθη στην αστρολογία υπάρχουν. Mm. Δεν είμαστε mm. τίποτα μάγοι που βλέπουμε καμία μαγική σφαίρα. Ε, Εκτιμή κάνουμε βάση στοιχεία. Έτσι. Και σίγουρα πάνω σε αυτό που πε οι κοινωνικές αντιλήψεις του καθενός Εγώ δεν λέω οι πολιτικέ. Ο τρόπος δηλαδή που βλέπει την κοινωνία Τον κόσμο συνολικά Σίγουρα παίζει ρόλο ε, Και αυτό γιατί χωρίς πολιτική Δηλαδή χωρίς ε, θέση απέναντι στα πράγματα Δεν πάμε πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα mm -hmm. έτσι Ο καθένας παίρνει τη δική του φυσικά Και γίνεται μια σύνθεση, αυτό είναι το ζητούμενο Καταρχήν να πούμε ότι Ο Γιάννης Θεού θέλοντος και χάκερ επιτρέποντος και να είμαστε καλά, βέβαια, κι αυτό Και εγώ και όλοι. 19 του μήνα θα κάνουμε ένα έτσι χρυσό τσιμπούσι. Με σίγμα, μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σα και παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα χρυσό τσιμπούσι εδώ. Κάποιοι φίλοι θα πούμε τα δικά μα και όλα θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύουμε και ότι ο Γιώργο θα έχει αγοράσει χώρο. Οπότε. <laughs> Θα μπούνε μέσα οι ορτές των Βαρφάρων Κάθε εβδομάδα Ο χιονισμένος προσθέτει, προσθέτει Γίγα γίγα Όχι μεγά γίγα Τι θα γίνει μέσα στην Αγγλία, δηλαδή, δεν κατάλαβα ε, Άμα είναι να έρθουμε να λέω για τα αγγλικά καρκινά Και να είμαστε τρικομούγος, <laughs> άλλα έψιλα Κάτι θες να πεις τώρα, εσύ είσαι κακός Αμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ <laughs> Ελπίζω λέει, να την αναρτήσει αύριο ο Κάλ. Λοιπόν, να πούμε εδώ: Μερικοί δεν ακούνε για δύο λόγου. Ή του πετάει το σύστημα έξω γιατί είναι πλήρη ο σερβερ, ή κάποιο πρόβλημα έχει το πισί του να κάνουν F5 ή να κλείσουν να ξαναμπούν. Ένα από τα δύο. Κάποιε φορέ έχει λίγη χωρητικότητα γιατί κάποιο βγήκε. Αυτά. Από εδώ είμαστε εντάξει και δεν έχουμε και τα προβλήματα του προηγούμενου Σαββατού. Οπότε πέραν τούτου η εκπομπή ηχογραφείται για να είναι στο αρχείο και θα επαναληφθεί από Δευτέρα ή αργότερα, που αντιβάλλουμε αμέσως μετά από το πέρας της ζωντανής εγκομπής, αντιβάλλουμε μια επανάληψη για όλους τους φίλους. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, ε, συνέχισε. Ε, εμείς, ε, από τη μεριά μας, εντάξει, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και η τεχνική... Σα φέρνω εδώ πέρα ό,τι καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, πάντα και αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Υπάρχει στην ελληνική αστρολογία, μάλλον ε, υπάρχει στον ελληνικό αστρολογικό χώρο, μην ε, φάμε για κανένα μήνυση και χρησιμοποιούμε για τέτοια νόμου, θα ξέρει τώρα, είναι επικίνδυνοι καιροί. Υπάρχει λοιπόν στον αστρολογικό χώρο, ο η Ξένια λέει πολύ σοβαρό και μετρημένο ο κύριο Ρεζόπουλο. Ε, βέβαια, τι χασούγελο, έγαι μένα, θα είναι, φέρει σοβαρό άνθρωπο. Ε, Καρλ, τι θα κάνει αύριο ΠΑΟΚ Εντάξει, δεν ξέρω Δεν, δεν μου έχουν δώσει ε, και τσιμπούρα Λέπεις, σου κάνουν και σοβαρέ ερωτήσεις ε, Μία φίλη μου λέει ότι περίμενε 5-6 λεπτά να μπει μέσα Οπότε όποιος δεν τον ε, βάζει το σύστημα Αφήνει και ξαναπατάει που λέει ένας φιλός μου ε, Επίσης, ε, έχει λέει σήμερα Από ότι διάβασα λίγο σε ένα site ε, Αρχίζει διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου του ασφαλιστικού. Γιατί λογικά πρέπει μέχρι 18 για να κάνουν Χριστούγεννα οι πολιτικοί, και κάποιοι να είναι στην εντατική μετά από αυτά που θα γίνουν, ε, να ψηφιστούν τα οι γνωστή λέξεις τα προαπαιτούμενα. Πώ το βλέπει εσύ, Γιατί μέχρι τις 11 του μήνα έχουμε κάτι μέρες λίγο του λουμπούκι, α πούμε. Ε, τώρα έτσι και η χώρα είναι σε χρόνια φάση. Να το πω έτσι. Και... Να μην πάω τώρα στον αστρικό χρόνο, να πω γιατί για αυτό που γνωρίζουν οι, οι πιο ειδικοί ότι βγαίνουμε από μία όψη ήλιου χρόνου στο προοδευτικό, οροσκόπιο και εντάξει, είμαστε στα τελειώματα που λένε, αλλά ακόμα κρατάει. Δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε αυτές τις πιέσεις και τους περιορισμούς. Καλό ήταν ο χρόνο βέβαια να λειτουργήσει με άλλο τρόπο. Εγώ τουλάχιστον αυτό θα ήθελα ή και αυτό θα πρότεινα ως σύμβουλο. Σε κάποιο πολιτικό γιατί ο χρόνο. Κρόμος... τα την έβγαλα την ηρεσιγκά, να λέγε. Ναι, ναι, ο Κρόνος... Εντάξει, δεν μα ακούνε πολύ. <laughs> ο χρόνο, λοιπόν, ε, αυτό που ζητάει από τον καθένα μα, και, το... και από μια χώρα, να το πούμε έτσι, από ένα κράτο, είναι αφού κάνει του κύκλου σου και φας τις φάπες σου στην κυριολεξία, όπως έχουμε φάει πολλέ εμεί ε, ω προτεκτοράτο, γιατί σε αρκετέ περιπτώσει έτσι μα αντιμετώπισαν, mm -hmm. κάποια στιγμή πατάς πόδι. Έτσι. Κάποια στιγμή πατά πόδι, αυτό δηλαδή που κάνουμε και στην προσωπική μας ζωή, το κάνεις και ως κράτος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει φέτος, δεν έγινε όμως. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα πάμε για την επόμενη φορά. Να το δούμε. Αλλά πάντως από, το, από τα γενέθεια της χώρας, γιατί εγώ δουλεύω το χάρτη του 1830, το ξέρεις αυτό. Με οροσκόπο... Να γίνονται τώρα λίγο προβοκάτεροι. Με οροσκόπο Ταύρο, δουλεύω Έλα, δεύτερο πράγμα που συμφωνούμε. Πιάσετε κόκκινα. κόκκινα. Ε, λοιπόν, ναι, με βάση αυτό το οροσκόπιο, φαίνεται ότι υπάρχει αυτό ο Ποσειδώνας που λέγαμε πριν, δηλαδή πολύ, πολύ ομίχλη. Αλλά τα, οι εξελίξει έχουν να κάνουν με του άλλου κυρίω. Δηλαδή διεθνείς σχέσει και τέτοια. Ε, είναι πάρα πολλέ οι πιέσει, αλλά κυρίω οι πιέσει αυτέ είναι επί των οικονομικών. Και εδώ τώρα θα, θα σε πάω λίγο κόντρα, επειδή κάποια στιγμή είχε πει. Ότι υπάρχει ανάπτυξη και δεν ξέρω τι άλλο. Από τώρα και μετά. Έτσι. Και εγώ σου είχα πει και πέρυσι ότι εσύ κάλυψε σίγουρο για αυτό που λε. Εμεί έχουμε πει το έχουμε γράψει ότι από 25, 20, 21 21-12 το 15 έρχεται η ανάπτυξη. Έρχεται η ανάπτυξη. Είναι, Είναι ανάπτυξη. Με τι ορίζοντα χρονικό όμω το βάζει αυτό. Ε, ορίζοντα τριετία. Με ορίζοντα τριετία. Εντάξει. Αρχίζει σταδιακά από 21 και από 21 Πέμπτου μέχρι από. Από 21 Πέμπτου και μετά, μέσα από καταστάσεις που θα κλαίνε πολύς κόσμος, από το εξωτερικό, η Ελλάδα αρχίζει και μπαίνει πολύ δυναμικά. Βέβαια, για να ξεκαταρίσουμε κάτι, μην μπαίνει. τώρα η θεία από την ορεινή μακρινίτσα, ας πούμε, ότι θα κυκλοφορεί, θα πάει να τα πρόβατα με Κριστιαν Λουμπουτέ, ας πούμε, γόβες. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ κάθε μέρα που μέσα στο στούντιο μεταξύ, Συναντάω την ανάπτυξη εδώ κάνει βόλτε. Ναι. Και μου λέει περιμένουν να με φωνάξουν Θα γίνουν Μια ξανθιά κοπέλα να πούμε Κοιτάξτε να δει θα Πολύ σου ωραία. πω κάτι ε, Την ανάπτυξη καταρχήν Οι οικονομολόγοι που είναι και οι δεν είναι. Εδώ. Εμείς είμαστε Δεν είμαστε του οικονομολόγοι Άμα είναι αυτοί οι δήμονες γιατί βουλιάξαμε ε, Λέγανε ότι από το 11 έρχεται Είναι ένας χρόνος δύσκολος Ναι το έλεγε ο Παπά Κωνσταντίνου Ο Βασίλη. Όχι, ρε, ο Υπουργό. Α, ο Στικάκια. Ο Βενιζέλο okay. έλεγε ότι βάλαμε πάτο στο βαρέλι το 12 εκτό αν εννοούσε Το, το δικό, δικό του πάτο, Αυτό ναι. εννοούσε μάλλον. Οπότε μετά ήρθε η ανάπτυξη. Πώ λέει μετά ήρθαν οι μέλισσε. Έτσι. Κατάλαβε. Ε, λοιπόν, για, για, για ολοκλήρωση σκέψη σου. Ε, και από την άλλη, νομίζω ότι σιγά σιγά α, μπαίνουμε σε μια φάση η οποία τόσο με το χάρτη του 1830 επικαλούμενο τόσο την ουράνια όσο και την κοσμοβιολογία που είναι κάποιοι που είναι λίγο πιο ομοιημένοι έχουμε διάπλου τον ανεργοποιημένο που δείχνει ξαφνική μεταλλαγή ωραία και νομίζω ότι τα πράγματα α, α, θα είναι αρκετά καλύτερα σιγά σιγά Κάτι θα γίνει. Πες μου τη δική σου τη γνώμη λοιπόν, Συζήτηση κάνουμε Επειδή πριν, όλα είναι συγκριτικά έτσι. Προφανώς θέλουμε να δούμε μια κατάσταση Σε σύγκριση με αυτό που έχουμε περάσει Αλλά αν το δούμε σε σχέση με αυτό που κάποτε θα έρθει ε, σίγουρα δεν θα είναι καλή κατάσταση <laughs> Δηλαδή όντω υπάρχει μια αισιόδοξη νότα Αλλά εδώ θα πρέπει να συμπληρώσω Ότι η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό τη, Είναι σε φάση περίεργη τώρα ε, Είναι σε κρίσιμη φάση έτσι και δεν πρόκειται να ανακάμψει ουσιαστικά παρόλες τις ενέσεις, τα κόλπα, τα τερτύπια που γίνονται μέχρι το 2020 και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε και μια ας πούμε πρόβλεψη από τώρα ότι επειδή ακριβώς θα καταρρεύσει τρόπον την Α, όχι όλο το σύστημα αλλά τουλάχιστον αυτά στα οποία βασίζονται κάποιοι, αρκετοί στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον αμέσως με το 2020 ξεκινάει μια περίοδος θα λέγαμε πιο επαναστατική, πιο αμφισβήτηση, περίπου τώρα μιλάμε 20 ετίας, έτσι, όχι... Ναι, να μια μέρα στην άλλη, ναι. ναι. Η οποία βέβαια δεν θα έχει καλή κατάληξη, αλλά τέλος πάντων θα έχει ενδιαφέρον. Πάντως μέχρι το 20, ο κόσμος, η οικονομία μάλλον, έτσι, η οικονομία πάει προς τα κάτω. Και το κακό είναι ότι εμείς εδώ και οι Ισλαμιστές επίσης, Αχα. να ένα κοινό σημείο που υπάρχει, κρατάμε ακόμα κάποια στοιχεία. Από μια ιδεολογία, κάποια πίστη, δεν έχει σημασία τώρα από πού είναι ο καθένα και πού στρέφεται. Ε, στη Δύση, η μόνη ιδεολογία πλέον που έχουν ή ο μόνο θεό που έχουν είναι το χρήμα. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Και αυτό που εχουν η ο μονο θεος που τεράστιο πρόβλημα και θα το βρουν μπροστά του το, εκεί γύρω στο 2020. Ζάνι, έχω μια προσωπική ερώτηση σε εσένα μέσα του τσάτ. Λέει πρόεδρο Βεσόπουλο, ο αστρικό Ποσειδώνα θα ρίξει πάλι το λαό σε φάση έντονου ψεκασμού. Θα διαλύσει κρατικέ δομές Θα βοηθήσει κάθε λογής λαμόγια Θα φέρει οικονομικές φούσκες Θα φέρει οι στην εξουσία Λοιπόν Επειδή είναι με τον Κρόνο Παρεούλα Και με το Δία έτσι, ε, Γιατί εδώ Το εκτιμώ μικτά δηλαδή Έχουμε ένα ποσειδώνα πάνω στον ήλιο Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα σχήμα Δία Κρόνο Ποσειδώνα Το οποίο θα παίξει πάρα πολύ μέσα το 16 ε, Εδώ λοιπόν ισχύουν όλα Όλα αυτά που ερωτήθηκαν είναι μέσα ε, Το θέμα είναι Πού θα πέσει, σε τι περίπτωση θα πέσει mm -hmm. η, η χώρα ενώ Δηλαδή mm -hmm. και αποκαλύψεις θα γίνουν mm -hmm. Από πράγματα τα οποία είναι κρυφά, παράνομα και και... Αλλά προφανώς θα γίνουν και καινούρια Δηλαδή εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου α, Θα πρέπει κάποιος πολύ mm -hmm. έντιμος Και πολύ αποφασισμένος επίσης Να ψάξει και να βρει τι έχει παιχτεί τα προηγούμενα χρόνια Και τι έχει παιχτεί και τώρα ε, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει Αλλά έχουμε πικράμπινα στην Ελλάδα Γι' αυτό το λέω Ωραία ε, Τώρα εγώ λίγο να επικαλεστώ Το χάρτη του 1830 Να έχουμε μια βάση μην λέω εγώ τα δικά μας Τα δικά μας και μπερδευτεί και ο κόσμος Και χάσει την μπάλα ε, Συγκρίνω Το χάρτη πάντα με την τεχνική του annual Που είναι είσοδος Το ζώδιο του Λοιπόν, πάμε να δούμε. Του εγώ καιρό Του εγώ καιρό. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε ενεργοποιημένο τον άξονα δια πλούτονα, αλλά έχουμε το μασουράνιμα που δίνει τις δικές μας δράσει, αλλά έχουμε και ενεργοποιημένο τον άξονα κρόνου-κρόνου υποθετικό. αξονας κρονου κρόνου-κρόνου υποθετικό έχει να κάνει με εξορίε, έχει να κάνει με λαθρομετανάστε. Και, έχει να, και επειδή έχει η εξίσωση κλείνει με ήλιο χρόνο, δείχνει ότι στην πραγματικότητα θα έχουμε κάποια γεγονότα τα οποία μέσα από αυτά θα αρχίσει σιγά σιγά μια επαναστατική προδιάθεση του λαού. Γιατί είναι πάρα πολύ έντονα ενεργοποιημένος για αυτή τη χρονιά ο ουρανός. Και έχοντας πάνω των σελήνη υποσάιντων δείχνει ότι ο κόσμος θα νιώσει την ανάγκη να ξαναγυρίσει λίγο στις ρίζες του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πατρίς, θρησκία, σχιζοφρένεια και τα λοιπά, ας πούμε, ξέρεις εσύ. Ε, ναι, βασικά συμφωνούμε. Ωραία. Εγώ βέβαια το βλέπω από άλλη σκοπιά τελείω, <κυρίζει> Αλλά τα στοιχεία παραπέμπουν σε, σε τέτοιες εξελίξεις. Ε, να πω μόνο ότι στη χρονιά που κλείνει τώρα, <κυρίζει> στο, στον ετήσιο χάρτη της Ελλάδας υπήρχε μια σύνοδος σε η σελήνη με το Δία, λοιπόν, που είναι high-wheel, περνάμε μια χαρά, ωραία, αισιοδοξία, ευτυχία κλπ. Η διαφορά είναι ότι αυτή η σύνοδο έγινε πάνω στο γενέθλιο χρόνο τη χώρα και γι' αυτό από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον γύρισε με τέτοιο τρόπο. Του χρόνου, λοιπόν, από, την, από το Φεβρουάριο και μετά, δηλαδή από δευτερόλεπτα και μετά, Άρα. έχουμε σελήνη χρόνο. Mm -hmm. Που σημαίνει ότι ξεκινάμε με δεδομένη μία πίκρα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι και επειδή ο αστρικό πλούτο αναπλερτάρει με τη Σελήνη τη Ελλάδα, την mm -hmm. τροπική και την Αφροδίτη τη Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι γενικά η χρονιά θα είναι λίγο πένθυμη. Έτσι, όχι, όχι πολιτικά, δεν το λέω μόνο πολιτικά, το λέω γενικότερα. Έτσι, δηλαδή θα μα απασχολήσουν και διάφορα θέματα που. Ε, εντάξει, πονάει ο κόσμο, να το πούμε έτσι. Να. Ε, τώρα για το. επειδή όμω σε αυτή την ιστορία όλοι εμπλέκεται και ο Άρης, σίγουρα θα υπάρξουν συγκρούσει. Δηλαδή είναι μια πίεση. Από την πλευρά του Κρόνου Η οποία όμως βρίσκει διέξοδο Με τη βοήθεια του Άρη Και αυτό είναι μια κατάσταση Ένα yeah. κλίμα συγκρουσιακό Εδώ έχω μια ερώτηση Μία είναι για σένα Η άλλη είναι για μένα Λέει ο Κέρμι, το κάρλ λέει Έβλεπε βελτίωση παλαιότερα Γιατί είπα εγώ κάτι άλλο Δεν είπα κάτι άλλο Δεν άλλαξα Δεν έχω άλλαξει 40 χρόνια πεπιθείς Θα άλλαξω τώρα Μάλλον δεν βλέπει κανείς εκτός από σένα Πόλει και να είναι και αυτό. Ο Εύαν ρωτάει με τον αστρικό, λέει που μελετά ο κύριο Δεζόπουλο. Ο αστρικό πλούτο να πάει σε αντίθεση τροπική σελήνη ναι. και ο αστρικό ουρανό πάνω στην τροπική Αφροδίτη. Τι θα μπορούσε να σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, ο Ουρανός έχει κάνει το κύκλο του. Εγώ παλιότερα, πριν από δύο χρόνια, ήδη το είχα γράψει αυτό. Είχα μιλήσει και για πληθυσμιακέ αλλοιώσει, μεταβολέ, γιατί η σελήνη σίγουρα έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Και βέβαια, αυτό που επηρεάζει, επειδή η Σελήνη τη Ελλάδα είναι στο δεύτερο οίκο, έχει να κάνει τα οικονομικά. Το καταλαβαίνουμε αυτό κατευθείαν. Mm. Και το θέμα είναι ότι ο Πλούτονα, ο φίλο μα, δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει κλείσει του λογαριασμού. ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Ο Πλούτονας όμω όχι. Και περιμένουμε και μέσα στον Ιανουάριο και αργότερα, δηλαδή μέχρι το 16, θα κλείσει αυτή η ιστορία. Αλλά θέλω να το πω ευγενικά, οικονομικά η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Οικονομικά προσήξε να δεις. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη για ποιο λόγο. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια περίοδο που καλώς ή κακώς η κακος η ελλαδα ζει και υπόκειται ε, μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν οι, τα λέγαμε εδώ πέρα και ο κόσμος μας όπω όπως μας και τώρα που λέγαμε ότι η Γερμανία θα φάει μεγάλη φρική και λέγανε η Γερμανία Deutschland, Uberalles και τέτοια και τελικά η Γερμανία... Έχει αρχίσει και τραβάει μια επιβράδυνση η οικονομία τη. Που αν αρχίζει και κρατήσει κανένα τρίμηνο, που είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο αυτό, θα αρχίσουν να έχουν φοβερό πρόβλημα οι Γερμανοί. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για Γάλλους και Ιταλού. Αυτοί έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν, α πούμε. Εντάξει, η και... Γαλλία αντιμετωπίζει και άλλα θέματα, όπω ήταν πρόσφατα. Έτσι. Έγινε και στόχο. Ναι. Έχει γίνει στόχο, έχει και στόχο πρωθυπουργό, πρόεδρο την αυτή. Ο Ολάντ, γιατί Ολάντ είναι <χαι> ένα κλικ πιο καλός από το Γεωργάκη, ας πούμε Ο Λαν. Ολάντος είναι το όνομα του ε, ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται, την πληρώνει ο κόσμος ο, Οι πολίτες δηλαδή, που πας να πεις τον καφέ σου δηλαδή, και Ξαφνικά σκάει, μπόμπας, μη βγαίνει ο άλλος, ο παλαγός, δηλαδή, αρχίσει να ρίχνει έτσι, Αυτά, γιατί τους οι ίδιοι σπανίως κινδυνεύουν, έτσι, να το ξέρουμε αυτό Τους φρουρούν εκεί, ε, 100 οματέοι Λοιπόν, ο κόσμος τη Απλά εγώ να πω Με τη σειρά μου για να Το ότι σε κάποια πράγματα ε, Πώς θα λένε Το ότι Δεν Συντεριάζουν οι απόψεις μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την εκτίμηση που τρέφει ένας στον άλλον ε... Γιατί ποιος έβαλε τέτοιο θέματα δεν καταλαβα. Όχι λέει άλλα λέει ο ένας άλλα, άλλος να τα προλάβουμε Να κλείνουμε τα κακοσκήμενα Δεν έχει να κάνει εδώ Εγώ δεν συμφωνώ πολλές φορές με τον εαυτό μας <κυρίζει> ε, ε, Τι λέει σας έχασα λέει δεν έχω ήχο Στα βουνά όλοι Ε, το ράνι βελτίωσε ω προ τα οικονομικά των Σιριζαίων Από 38 φίλες θα 138. σε κάτω 38 ναι, εντάξει, okay. Εγώ πιστεύω ότι στην οικονομία θα παιχτεί ένα σοβαρό θέμα Με, τα, με τις υποσχέσεις των, των φίλων μας εντό εισαγωγικών των φίλων mm -hmm. ε, Οι οποίες ε, δεν θα, δε θα τηρηθούν Δηλαδή θα μας αδειάσουν εκεί Εγώ αυτό πιστεύω Εγώ έχω πει ότι καταρχήν αυτό το, και λοιπά, το μνημόνιο Και αυτό yeah. δεν μπορεί να τηρηθεί Και δεν θα τηρηθεί είναι ηχογραφημένο, είναι γραμμένο, είναι καταγεγραμμένο υπογεγε... Δεν με διαφέρει Εγώ αυτό πιστεύω, αυτή είναι η πεποίθησή μου Αυτό λέω Τώρα, όσον αφορά λίγο το χάρτη του... της μεταπολίτευσης Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον Μια πολύ μικρή έτσι, παρένθεση θα κάνω Διότι φέτος ο Απόλλων είναι, είναι απάνω στον ήλιο το ίδιο ακριβώς είναι αυτό που λέγαμε προχθές που είχαμε συναντηθεί. Είναι και ο... στην ίδια ακριβώς θέση, γιατί ξέρεις, στην ουράνια δεν υπάρχουν τρίγωνα, τετράγωνα, είναι όλα... Mm -hmm. Ωραία. Ο, ο ήλιο της Τουρκίας είναι στη μηδέν του Σκορπιού. Ο ήλιο της Ελλάδας είναι στη μηδέν του, του Λέοντα. Αν, βάλεις... Αν αντιπαραβάλεις τον ένα χάρη την πάνω στον άλλον, φαίνεται ότι ο ήλιο είναι στο ίδιο σημείο. Απλά τα μεσοδιαστήματα που έχει τις Τουρκία είναι πάρα πολύ άσχημα που δείχνει ότι θα καλλιεργήσουν μια α, επίπλαστη αν θέλει αισιόδοξη κατάσταση οι Τούρκοι ενώ τις Ελλάδας τα μεσοδιαστήματα είναι απάνω στον Άξονα Άρη Πλούτονα που με Άρη Πλούτονα όσε φορές έχω δει δεν χάνει ούτε από τον Ιησού Χριστό ας πούμε είναι... <συντήρια> <συντήρια> Δεν χάνεις είναι τι νόησε Όχι μόνο σε πολεμική είναι άξονας ο οποίος δείχνει ιδιαίτερη δυναμική και ο Απόλλων έχει να κάνει με τα ζητήματα του εξωτερικού Απ' την άλλη το μεσουράνημα είναι απάνω στο βουλκάνος και ενεργοποιεί τον άξονα διακύπυντο Άρα ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό ζητήματα που σχετίζονται όχι μόνο με τα καταλήματα αλλά γενικότερα με όλη τη βιομηχανία του τουρισμού μαζική εστιάση, τρόφη κτλ θα πάρουν μια μεγάλη άνοδο και αυτά τα έχουμε πει εδώ και καιρό ε, Πολύ πριν Κάνει ο σύντροφος Λαδίμερος στις βορβάβρισμούς Και δημιουργήσει πρόβλημα με τους Τουρκούς Ναι, λες, το, λες ο τουρισμός να πάει καλύτερα σε μας. Ναι, ναι Μπράβο, ναι, γιατί το έχω λίγο Δεν πειράζει Επιδιαίες για την Τουρκία, ναι, γι' αυτό ε... Οπότε θεωρώ ότι η Τουρκία Έχει πρόβλημα Η Ελλάδα δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα και μη συνδέεται, γιατί εγώ αυτό που προσπαθώ να δώσω να καταλάβει το κοινό είναι ότι αυτό θα συμβεί είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Κάρλ, είτε είναι ο Ριζόπουλος στην εξουσία. Στο, στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, οι πολιτικές, τουλάχιστον τα σοβαρά θέματα που ενδιαφέρουν και τους έξω, κανονίζονται από του έξω, έτσι νοείτε Αυτό το ξέρουμε. Και όσοι δεν το ξέραν το έχουν καταλάβει ήδη δηλαδή, εδώ και κάποια χρόνια. Ε, δεν τίθεται θέμα να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για, ας πούμε, εθνική ανεξαρτησία, παρότι θα έπρεπε. Ο Εύαν Λωτά, ρωτάει, Καρν, δεν θα περίμενες κάτι πιο σοβαρό της σύπα με την αντίθεση του να πέρα από αυτά που έχεις πει και έχεις γράψει. Κοίταξε να δεις. Δεν θα μπορέσω να μπω σε μια κατάσταση καταστροφολογίας, ωραία. Θεωρώ όμως ότι η Αμερική σιγά σιγά λόγω του ότι έχει και τον κρόνο στο 12ο αλλά και τον Πλούτο να κάνει rave party σε ή άλλως κάποια στιγμή θα προσεχεί 4-5 χρόνια θα πάει να κανει να πλούτονα-πλούτονα αντίθεση με την πλούτονα-πλούτονα αντίθεση της Τουρκίας είχαμε την κατάσταση της διασάλευση όλη αυτή. κάτι αντίστοιχο να πρέπει να περιμένουμε εκεί πέρα έχω πει ότι δύσκολα μετά το 19ο Πλούτονα, συ... δο... πλούτονα σύνοδρο εσύ λες, όχι η αντίθεση Α, ναι, ναι το... θα έχει πλούτονα πλούτονα το σύνοδρο πλούτονα... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι επιστροφή σωστό Επιστροφή πλούτονα έχει, Έτσι. Ναι. Οπότε θα έχουμε μια γενικότερη διασάλευση Αφενός και αφετέρου η... η Αμερική δύσκολα Γιατί άμα χάσει το δολάριο όπως έγινε το 1920 η στερλίνα που ναι. έχασε την πρωτοκαθεδρία από το, από το δολάριο θα έχει πολύ άσχημο που δεν έχει η Αμερική Όπλα έχει Μπύρα χωρίς αλκοόλ ξενέρα δηλαδή Και δολάριο Άμα χάσε αυτά τα δύο τελειώσαμε Εδώ να πούμε τουλάχιστον Σε σχέση με την οικονομία τη διεθνή έτσι Όχι τη δική μας μην, Ότι το μεγάλο παιχνίδι παίζεται εκεί Και ουσιαστικά ό, Όλος αυτός ο τρόπος που έχουμε μάθει Να συναλλασσόμαστε Το λέω έτσι απλά mm -hmm. Σε λίγο θα πάψει να εισκύει. Ήδη έχουμε Μπει στα καινούργια κόλπα. Mm -hmm. Αλλά η μεγάλη ανατροπή γίνεται εκεί. Και φυσικά και στα, και στα εργασιακά. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο καημένο. Έχω εδώ μεταξύ εδώ ένα ερώτημα, μάλλον στρέφεται προ τα εμένα και λέει: Πώ λε ότι δεν θα τηρηθεί το μνημόνιο από τη στιγμή που ήδη έχουν κοπεί συντάξει και έχουμε πληρώσει τον έμφυα. Κοίταξε να δει. Όπω ακριβώ ε, έλεγα ότι θα έχουμε capital control και δεν υπήρχε σαν έννοια το capital control και βγήκε, όπω ακριβώ λέγαμε ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογέ που δεν μυρίζαν ούτε καν οι πρώτε και βγήκε, όπω είχαμε πει στην ηλιακή επιστροφή του Τσίπρα ότι ο Τσίπρα θα ξανακυβερνήσει και μα βρίζατε έτσι θα γίνουν και αυτά. Απλά να έχετε λίγο υπομονή. Δεν είμαι οικονομολόγος Με το Βαρουφάκι έχω κόψει τι επαφέ γιατί πάει πολύ στην Αίγυπτο και είναι με τον Βασιλάκο εκεί κολλητό και είναι γαυροφολιάκι δεν πάω εγώ. Οπότε κάντε λιγάκι κυπομονή, όλα θα, θα τα βρείτε μπροστά σας. Όταν λέγαμε ότι παιδιά, εσείς που υμνείτε τον Τσίπουρα, θα τον βρίζετε, μου λέγατε ότι τα Τσίπουρα με έχουν πειράξει. Βάζω μια καταπληκτική εκτέλεση του, ασ, του αστεριού του βοριά, Χατζιδάκης δεν Ρούσος, αφιερωμένο στο φίλο μου το Μάκη το Μανατάκη από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, albedo14.com, η εκπομπή φουλ του Άστρου, κάθε Σάββατο στις 8 μέχρι να πιούνε τα νερά τους, να επαναλάβω εγώ ε, ορισμένα θέματάκια, όπως την επόμενη Κυριακή στις 13 του μηνός σε 7 η ώρα, στο Ίδρυμα Ιωάννου Πασά, Ευελπίδων, εκεί που είναι ο Πανελλήνιος, χαμηλά και εκεί ο Τάλος Σοφουράκης παρουσιάζει το τελευταίο βιβλίο του μπαμπάτου, του και απελευθέρωσης. Θα προλογήσουν ο κύριος Χαλαζιάς Χρήστο, Αντωνάκης Απόστολος Και Αποσκήτης Λεωνίδας Δημοσιογράφοι και φίλοι Το ένα είναι αυτό Για την επόμενη Κυριακή μιλάμε πάντα Στις 19 του μηνός Όσοι είναι κοντά στους Δελφούς ή θέλουν να πάνε μέχρι εκεί, ο Απολώνης έχει ένα τετράωρο σεμινάριο το οποίο αρχίζει στις 5 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δελφή Παλάς. 19 του μηνό στους Δελφούς. Αύριο μην χάσετε τους επισκέπτες, έχω κοντά μου τον ιστορικό και συγγραφέα τον κύριο Κωνσταντίνο Ποταμιάνο, το συνθέτη τον κύριο Χάχαλη Αλέξανδρο και το Γιώργο τον Καλογεράκη που θα μιλήσουμε για την αρμονία του εκκρεμός ένα θέμα που είχαμε κάνει προ 4-5 εκπομπών το γουστάρατε πολύ και θα ξαναείναι κοντά μας αύριο στις 8 άγνωστοι επισκέπτες εδώ είμαστε λοιπόν Καλχάι Ζότιγκερ, Γιάννη Ριζόπουλο. Για όσου φίλου έχουν πρόβλημα στον ήχο, σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα στο σερβέρ κανένα. σω σα πετάει έξω γιατί είναι γεμάτο. Αν μπει, βγει κάποιο, εναλλάστε και μπαίνει ο επόμενο, ή ξανακλείστε και ξαναμπείτε, ή πατήστε F5 κτλ. Όμω, για όσου δεν άξιζαν την εκπομπή από την αρχή σε κανονική ροή, μόλι τελειώσουμε εκεί, κάπου στι 10-10 και κάτι, θα την παίξουμε σε επανάληψη. Οπότε μην ανησυχείτε, θα την ακούσετε με την ησυχία σα. Συν ότι ο Μάστορας εδώ της Αστρολογίας, ο Καχαϊζότιγκερ την ανεβάζει και στο δικό, στο δικό του το μπλοκ Λοιπόν, για συνέχιση αδερφέ Λοιπόν, εγώ να πω καταρχήν, επειδή λωτάει ο Αλέξανδρος για το αστρολογικό Champions League έχουν ψηλοκλήσει οι θέσεις που έχουμε ε, θεωρώ ότι είναι 19 του μήνα Θα ξεκινήσουμε τώρα για την ώρα θα δούμε Θα το κάνουμε 6-7 Γιατί θα μας πάει μα Μετά θα φύγουμε όλοι οι αστρολόγοι και οι μάγοι με τα δώρα Θα πάμε στην, εδώ στη, στη, στη Στοά να κανένα μπατσά Γιατί αμα έχουμε ξεκινήσει και τα τσίπουρα θα είμαστε ζάντα Ζάντα κλαούς όλοι Οπότε νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία Ελπίζουμε ότι μέσα από την προσωπική πεποίθηση του καθενούς και τις προβλέψεις θα περάσετε και εσείς καλά τώρα α, όσον αφορά α, λίγο τα τα δικά μας λοιπόν θα πω το εξής θα πω καταρχήν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σταυροδρόμι, όπως είπε και ο Γιάννης πάρα πολύ σωστά και όπως έχουμε γράψει και στο Astrology από το 14 πολύ δεν περισσότερο, πολύ μάλλον νωρίτερα από ό,τι βγήκαν κάτι έτσι, φωστήρες και παίοντες και λέγαντα τα δικά του, πάμε για ένα γενικότερο έτσι οικονομικό boom. Αυτό το γενικότερο οικονομικό boom, στην πραγματικότητα της Ελλάδα δεν θα τις πολύ ιδιαίτερα. Και έτσι σιγά σιγά εμεί, επειδή έχουμε, θε λίγο τον ήλιο, θε λίγο την τρέλα, θε λίγο τα προϊόντα, και βέβαια λόγω του ότι η Τουρκία έχει μπει σε μια περίοδο τρομερά μεγάλων δυνάμεων, που αναγκαστικά επειδή ο Πούτιν είναι ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, θα καταφέρει του Ρώσου να του πείσει, αν δώσει α πούμε 1% του ΑΕΠ Τουρκία. Που είναι περίπου 5% του ΑΕΠ το δικό μας Αν πάρουμε σε ένα χρόνο 5% άνοδο του ΑΕΠ Θα αρχίσουμε να τρέχουμε με κάτι τρελού ρυθμούς ανάπτυξης Γιατί ε, κάθε ευρώ που πέφτει στην οικονομία πολλαπλασιάζεται Δεν είναι στεγνό ευρώ Οπότε νομίζω θα πάμε πάρα πολύ ωραία Η τα λέει Μου αρέσει τα κάποια αντίρρηση του Εντάξει δεν θα πω αντίρρηση θα πω να συμπληρώσω Έτσι και αντίληψη, δεν έχω πρόβλημα. Ουσιαστικά το... και από τα γενέθλια της χώρας mm -hmm. Αλλά και από τον κύκλο του Ήλου με τη Δήμητρα Το συνοδικό που... mm -hmm. στον οποίο προαναφέρθηκα Αυτό που ξεχωρίζει, άσχετα αν εμπλέκεται και ο Ποσειδώνας στη μέση Είναι η αντιπαράθεση, να το πούμε έτσι, μεταξύ διακρόνου Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με καταστάσει οι οποίε είναι μοιρασμένε. Δηλαδή, υπάρχουν και ευχάριστε εξελίξει. Αυτό που εσύ λε ανάπτυξη ενδεχομένω, υπάρχουν και πιέσει, υπάρχουν και στερήσεις Και φοβάμαι ότι σε αυτέ τι περιπτώσει συνήθω η ανάπτυξη έρχεται για κάποιου πολύ συγκεκριμένου. Ενώ ε, το υπόλοιπο πακέτο το τρώνε από κάτω. Εντάξει. Εγώ επειδή πάντα μέσα από την τεχνική που βλέπω εγώ μου δείχνει γενικότερη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, έστω και στο ελάχιστο. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, μπορούμε να γυρίσουμε στα επίπεδα του 8. Ούτε του 7 ούτε του 5 Το αντιλαμβάνεσαι αυτό Γιατί τέτοια θαύματα του Ιησούς μπορεί να τα κάνεις Τα οικονομικά Σαφέστατα όμως θα υπάρχει μια βελτιώση Αυτό που θέλω να πω Και να τονίσω Είναι ότι Εκεί που θα φάμε μεγάλη πίεση Και στο λέω Είναι σε δύο θέματα Και να τα θυμηθούμε λιγάκι, Τρία θέματα Το ένα είναι τα πετρέλα το δεύτερο είναι το Σκοπιανό που θέλει ο Μπαράκο Μπάρμαν να το κλείσει οπωσδήποτε και το τρίτον είναι το θέμα της Κύπρου και ειδικά με την Κύπρο έχουν βάλει τον κατάλληλο εκεί το, το Ρουφιανόπουλο ας πούμε πάνω ο οποίο είναι... αλλά έχω εμπιστοσύνη στον Κυπριακό λαό εν πάση περιπτώσει ε, Παίζει και ο Πούτιν εκεί, δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο Ναι, γιατί εντάξει μπορεί να συμβεί και κανένα ατύχημα στον Πρόεδρο να του πει ο Πούτιν, κοιτάξτε, ή πέθανε ή φύγε. <laughs> Έχει δύο σενάρια. Δεν ξέρω. Πάντω, ε, με ένα λίγο αυτέ τι ιστορίε μου δείχνουν όχι ακριβώ παροχημένες αλλά και η ιστορία με την Τουρκία και με τα Σκόπια. Πάει, κρατάει χρόνια αυτή η κολομπία. Δηλαδή, ε, ασχολούμαστε διαρκώ, προσδιοριζόμαστε mm -hmm. από το τι θα γίνει ας πούμε με τα Σκόπια, την Τουρκία ή την Κύπρο. Όχι πω δεν είναι θέματα, λίγο μόνο. Είναι, ε, ε, ε. ε, είναι θέματα. Αλλά τελικά μα τρώει όλη την ενέργεια αυτό το πράγμα. Ε, να δούμε λίγο την κατάσταση τι μπορούμε να κάνουμε εμεί εδώ για μας, έτσι, γιατί τα προβλήματα που είπες μπορεί να υπάρχουν εσύ το τοποθέτησε σε σχέση με τα εθνικά θέματα έτσι, υποψιάζουμε αυτό αυτή δηλαδή ήταν η προσέγγιση σου ναι, ναι. εδώ όμως θα έχουμε θέματα πολύ ουσιαστικά mm -hmm. και το λέω τώρα με βάση το χάρτη του 30 και την α, λειτουργικότητα του Χίρονα, ο Χίρονας να πω για τον κόσμο εντάξει μπορεί να διαβάζει διάφορα από αυτά που έχω δει εγώ έχει Καρκινικά χαρακτηριστικά και έχει στενή σχέση και με του πρόσφυγε και με του μετανάστε και με του πληθυσμού και με τα σπίτια. Ακίνητα. Και με την αρχαία, με την ιστορία, με όλα αυτά. Λοιπόν, έχω κάνει παρελμένε προβλέψει για αρχαιολογικέ ανακαλύψει. Αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι τη υπόθεση. Και το οποίο μέσα στο 16 θα λάμψει πάλι η oh. Και μάλιστα αυτή τη φορά θα βρεθεί κάτι ακόμα πιο μεγάλο, να το πω έτσι. Ε, ταυτόχρονα όμω υπάρχει μία και ερδοσκοπία, η οποία φαίνεται να ασκείται σχέση με εκείνητα και στην οποία μπαίνει φίνα και η αντίδραση του κόσμου πια. Δηλαδή, εκεί θα έχουμε κάποια επεισόδια. Mm -hmm. Και επίσης, όσον αφορά την, τους πρόσφυγες, μετανάστες, τη ροή αυτών των ανθρώπων γενικότερα, θα ενταθεί, όπως το είπα και πριν νομίζω, mm -hmm. και θα πρέπει εδώ να πάρουμε τα μέτρα μας, με την έννοια ότι... Να δούμε πώ μπορεί να εξυπηρετηθούν και εμεί και εκείνοι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Γιατί αλλιώ θα έχουμε θέματα. Ναι. Ε, εσύ, α πούμε που. Ε, Πιστεύει δηλαδή ότι. Α πούμε για το θέμα τη πρώτη κατοικία θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Γιατί κάτι τέτοια ψυχανεμήθηκα. Ναι, θα έχουμε. Ωραία. Θα έχουμε. Είναι ένα σχήμα ουσιαστικά. Ε, στο οποίο συμμετέχει ο Δίας, ο Χίρονας και ο Άρης. Αυτή είναι η σφραγίδα του 2016 για την Ελλάδα. Ωραία. Τη δεκαετία του 80 είναι Heat of the Night. Λοιπόν, ακούμε αλπέντο14.com την εκπομπή το Full του Άστρου κάθε Σάββατο στι 8 με τον Γκάλ Χάιν Ζότιγκερ. Να ξαναπώ τι πληροφοριούλε γιατί πολλοί θέλουν να πηγαίνουν σε εκδηλώσει αυτέ. Την επόμενη Κυριακή στι 13 στι 7 η ώρα ο Φουράκη Ιό παρουσιάζει το βιβλίο του μπαμπάτου Υποδούλωση και Απελευθέρωση στο ίδρυμα Πασά στην Κυψέλη. 8822-872 είναι κοντρικτόνο και ευελπίδων γωνία. Θα τα ξαναπούμε και αύριο και ούτω καθεξή. Στι 19 του μηνό στου δελφού στι 5 το απόγευμα έχει ένα σεμινάριο τεσσάρων ωρών. Καταπληκτικό ο Απολόνιο με τη μητειναϊκή του Λύρα. Παράλληλα, βέβαια, γνωρίζετε ότι τι 4 δέχεται προσωπικά ραντιβού ο Καχάι Ζώτικερ και όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί του μπορούν να μπουν στη σελίδα του σταθμού και να βρουν τι πληροφορίε π.χ info papaki 14com και να στείλουν ένα email ή το τηλέφωνο που είναι αναρτημένο εκεί υπάρχει ένα σταθερό και ένα κινητό και το Σάββατο που μας έρχεται σήμερα 8 δηλαδή γύρω στις 5 η ώρα έχει ένα σεμιναριάκι που κάνει μια-δύο φορές το μήνα οπότε μπήκε και ο Δεκέμβριος πάρτε όπλα παλάσκες και ελάτε αφού Κάνετε το τηλέφωνο ή το email για όσους δεν ξέρουν και επικοινωνήστε με τον Κάρλ ή με το σταθμό εδώ και ενημερωθείτε πού και πώς και τα λοιπά το επόμενο Σάββατο 5 η ώρα και για τις Τετάρτες μετά τις 3 που συναντάει τους φίλους τους σε προσωπικά ραντεβού και τα λένε πάρα πολύ προσωπικά επίσης info.com και τα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα σε σελίδα στο σταθμό Κύριε Κάρλ Επιστρέψαμε μετά από ένα έτσι ολικό λεπτό διάλειμμα. Για αφού κάναμε και έναν ελαφρύ ανεφοδιασμό στα τσιμπουρά. Ε, ναι, γιατί έβαλα δύο Άρα, τραγουδάκια να βγάλουμε μια ανάσα και να πούμε Άρα. εδώ μισό λεπτό. Όσοι του πετάει έξω και βλέπω στο τσάτ ξαναμπήκαν, βγήκα, ξαναμπήκαν. Δεν είναι θέμα σταθμού όπω προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι θέμα και έχει μησ... κάποια χωρητικότητα μέσα στη μή. Κάποιοι έχουν βγει, κάποιοι μπενοβγαίνουν. Λοιπόν, δεν είναι θέμα δικό μα, είναι θέμα δικό σα. Να επιστρέψουμε λίγο. Γιάννη, λέω να πέσουμε λίγο και στι πιο σκληρέ προβλέψει, που είναι οικονομικό έτσι. Mm -hmm. ε, αυστηρά οικονομικέ. Αυστηρά οικονομικέ. Ναι. Έχω ένα ερώτημα που λέει δηλαδή ο Κάρλ. Όχι, δηλαδή, Κάρλο Γιάννη, βλέπει ντου στη Βουλή από ανθρώπου που χάνουν τα σπίτια του. Μήπω είναι και αυτό που είχε πει, ότι το μνημόνιο δεν ολοκληρώνεται. Θέλω να πάω εκεί οι άνθρωποι Πρόσεξε να δεις Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση Νομίζω ότι το μνημόνιο αυτό που είπα Δεν πρόκειται να παίξει Είναι ξεκάθαρο όπως είχαμε γράψει Ότι το μνημόνιο που είχε υπογραφεί 20 Φεβρουαρίου Δεν πρόκειται να λειτουργήσει Δεν λαμβάνω υπόψη Το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Αυτά ακυρώνονται τη μια στιγμή στην άλλη Πολιτική βούληση να υπάρχει Γιάννη θα βάλουμε λίγο τώρα τα δάχτυλα επί των τύπων των Ήλων. Ωραία. Εγώ για να πάμε λίγο στα οικονομικά. Ε, καταρχήν, αν μου επιτρέπεις στο διάλειμμα είχαμε μία συζήτηση. Και επειδή ε, όταν κάτι ε, είναι προβλέψει, οι οποίε είναι αρκετά στοχευμένε, πρέπει να δημοσιεύετε, να λέγεται, να ακούγεται προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος ότι στην Ελλάδα αυτολόγου έχουμε. Βίκο άωτα έχουμε λίγο πρόβλημα, ότι δεν έχουμε. Ε, τι ακριβώς είχε γράψει, Γιάννη, με σχέση με το χείρονα και με όπλα και με τέτοια. Α, κάτσε, να το δούμε αυτό τώρα λίγο μετά, για να μην τα okay, okay, έτσι, okay. Να το δούμε okay. μετά. Ε, να πάμε στη, στα οικονομικά λίγο, που εντάξει. Εγώ, να το πω έτσι, αισιόδοξο με την ολόψυχη νετούρου, δεν μπορώ να είμαι. Και κυρίως επειδή ακριβώς δεν θα τηρηθούν οι δεσμεύσει, όχι οι δικές μας τον άλλον Έτσι. Θα μας πουλήσουν δηλαδή. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα. Ε, οπότε θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει το Plan B. <laughs> το περιβόητο Plan B. Ωραία. Να το έχει στη διάθεσή της γιατί mm. θα τη χρειαστεί. Ωραία. Που, ποιο είναι το Plan B, Γιάννη μου, Το Plan B είναι να, να γίνει αυτό που δεν έγινε. Το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Σήμερα πρέπει να πιάσουμε πολύ κόκκινο. Έχουμε αρχίσει και συμφωνούμε σε μερικά πράγματα λίγο επικίνδυνα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό τώρα το κρίνει η ιστορία. Το αν ήταν σωστό έτσι όπω έγινε ή δεν ήταν. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι που είπαν ότι έτσι κι αλλιώ θα φτάναμε εκεί, νομίζω ότι θα δικαιωθούν. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ε, αυτή τη στιγμή είπαμε ότι. Ε, η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμιο ωραία. Mm -hmm. γίνανε κάποια πράγματα δεν γίνανε δεν έχει σημασία εμείς θα μπορούσαμε να βγούμε και να πούμε τι σας λέγαμε πέρσι αυτά και αυτά και αυτά κοίτα, ε, γιατί εγώ μίλησα και έχω μιλήσει και για αλλαγή νομίσματος ωραία. θα μπορούσαμε να πούμε ότι κοίτα, ο Ευρωπαίος έχει ευρώ το που το παίρνει σε ό,τι ποσότητα θέλει στα χέρια του εμείς δεν το παίρνουμε σε ό,τι ποσότητα θέλουμε λόγω του capital control αλλά magazine το προβλέψαμε δεν είναι όμως έτσι. Καλό είναι να είμαστε και λίγο έτσι πιο τίμοι κι εμείς οι μελετητές αστρολογίας. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα παράλληλο ή ένα άλλο νόμισμα. Ναι, ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα. Δεν έχει κλείσει. Πάρα πολύ ωραία. Και με, το, με τον Πλούτονα που έδωκε και ο φίλο πριν, τον Αστρικό Πλούτονα, παίρνεται από τη Σελήνη. Ε, παρότι ο Πλούτονας έχει φύγει από τον ε, 8ο οίκο της Ελλάδας, έχει πάει στον 9ο. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί πιάνει λίγο τα, και τα μίντια και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας απασχολούν από καιρούς καιρών. Ε, έχει φύγει από τον όγκο που σημαίνει ότι ε, ο κίνδυνος από αυτή την πλευρά να έχουμε ένα, ένα μηδενισμό δηλαδή, έχει περάσει. Αλλά με βάση τις όψεις όχι. Εγώ καταρχήν πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση λίγο ψηλοεπικίνδυνη. Και ποια είναι η επικίνδυνη κατάσταση. Λόγω ότι τόσο της Ελλάδας, όσο και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πλούτονας αλλά και ο Κρόνος, θα κάνουν λίγο περίεργα παιχνίδια στον αστρολογικό του χάρτη. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτό που λέγανε ότι με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει διασφαλιστεί το τραπεζικό σύστημα, είναι η μεγαλύτερη ναι. Ναι, που έχει να μην πότε. το πει ναι, ναι. ε, και έτσι θεωρώ, είναι. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση resolution. Που τι σημαίνει αυτό, Ότι εσύ ή εγώ που έχουμε 100.000 ευρώ στην τράπεζα θα θεωρηθούμε επενδυτέ. Έχει 100.000 ευρώ στην τράπεζα. Σε χρέη. <laughs> <laughs> εσύ ή εγώ που έχουμε 100.000 ευρώ στην τράπεζα, λέμε και κάποια λελακή, αλλά με ράσει η ώρα. Ε, θεωρούμαστε τραπεζα λεμε και μια λελακη θεωρουμαστε επενδυτε Άρα η εξυγίανση θα ξεκινήσει από εμάς. Τώρα, εάν δεν φτάσουνε, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχει 100.000 και όποιος έχει 100.000 χιλιάρικα δεν τα έχει στην ελληνική τράπεζα, το καταλαβαίνεις αυτά. Είναι ελάχιστη αυτή. Θα ανοίξει λίγο η βεντάλια. Οπότε θα έχουμε θέματα σοβαρά στο τραπεζικό τομέα. Θα έχουμε, θα έχουμε. Αλλά εγώ να κάνω τώρα ένα ρητορικό ερώτημα. Mm -hmm. Γιατί να μας ορίζει τόσο πολύ το χρημά. Θέλω να πω ότι η ζωή έχει πάρα πολλές αξίες και στην καθημερινότητα το καθένας μπορεί να το, να το αγγίξει Δηλαδή αυτό. εσύ μπορείς να πας να πεις έχω αξία ηθική, πάρα να πληρώσω το ενίκιο. Mm. Όχι. Δε αυτό θέλει συνολική δουλειά. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι παθαίνουν ένα είδος πανικού ενώ για παράδειγμα αν σκεφτεί ότι πριν από όχι πολλά χρόνια η ελληνική κοινωνία δεν ανθούσε. Δηλαδή πάντα υπήρχαν οι 10, 20, 30 οι οποίοι είχαν δυνατότητα να ξοδεύουν, να πηγαίνουν και στα τα, τα, τα ταξίδια του κλπ. Αυτό το κοινό διευρύνθηκε, σαν αυτή η ομάδα διευρύνθηκε. Αλλά δεν, δεν, ξαφνικά δεν γίναμε. Ε, ε, δεν ξέρω κι εγώ τώρα να μην χρησιμοποιήσω μια χώρα ω παράδειγμα, γιατί και αυτή μπορεί να έχει άσχημο τέλο. Αντιμόσφαιρα παράδειγμα. <laughs> λοιπόν. <laughs> ναι. Ε, δεν γίναμε Ελντοράντο ξαφνικά. Αυτή, αυτή είναι η αίσθηση που είχε αφήσει η εποχή Πασό. Ε, όχι, το Ελντοράντο νομίζαμε στην Καλιφόρνια. Αν δεν κάνω λάθο, γιατί είναι πτωχευμένη η Καλιφόρνια. Κάπου εκεί τέλο πάντων, είναι σε άλλη ήπειρο. <laughs> Αναφέρεται στον προηγούμενο αιώνα όμω. <laughs> <laughs> λοιπόν, απάνω σε αυτό που λέει τώρα ο Γιάννη, έχει δίκιο στο εξή. Και οι περισσότεροι που κλαίγονται δεν θα πρέπει να κλαίγονται γιατί χάσαν τα πολλά. Δεν λέμε για αυτού τώρα που το διευκρινίσουν, μα παρεξηγήσουν έτσι. Που είχαν 500 και του πήραν τα 250 Σε μια Αυτός ομιλία πονάει. Ναι αλλά δεν λέω αυτή τη στιγμή για αυτούς Η αρρώστια είναι στους άλλους Είμαι σε μια ομιλία κατά 150 άτομα Προδιετίας σε ένα χώρο Θέλω να πω πού Στο διάλειμμα πλησιάζει μια κυρία γύρω στα 80 Πρόσεξε Υπήρχε το πρόβλημα Δεν υπήρχαν τα capital control αλλά Υπήρχε το πρόβλημα με τα, λένε, τα μνημόνια και, λοιπά, και τη φοβία Και τα λοιπά. Ο Νίγηρα, μου μείνει τι θα γίνει, λέει. Εγώ έχω τέσσερα σπίτια, πώ θα την βγάλω, yeah. δηλαδή, Δεν έχω απαντήσει, δεν ήθελα να σποτίσω. Το δάχτυλο, πέστε. Δηλαδή, κατάλαβε. Μην τρελαθούμε. Ο άλλο είχε 38 και το, τα ξέχασε. Είχε και δύο εκατομμύρια. Ρε, φίλε, τώρα, να ελάβα τώρα γιατί. Δηλαδή, οι πρόσωποι του δουλεύουν και οι άλλοι ρωτάνε τον αστρολόγο πώ θα σωθούν. Μόνο με το λευκό χορηγό. Δηλαδή, γιαούρτι σακούλα. Μόνο. Ε, Α πούμε ότι είχα. 38 ακίνητα. Ναι Στη Μόνοπολη, έχει <laughs> καλά. Και δεν τα είχα δηλώσει. <laughs> Τι θα μου είχαν κάνει, Δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ. Δεν είναι το κράτο. Πρέπει καταρχήν yeah. να μην. πρόβλημα δεσκιλίωτα κανένα. <laughs> λοιπόν, ναι. ωραία. Ο Σταθάκη. Παρά Μαστρελάνι, έχει, έχει ξεχάσει ο άνθρωπο ένα εκατομμύριο ευρώ και 38 ακίνητα. Αν ήταν άλλο οι θα είχαν σηκωθεί και οι τώρα. Για να λέμε τα πράγματα όπω έχουν. Πού πάμε, ο άλλο, ναι. ο, ο, ο Μητρόπουλο, η αριστερή χούντα, λέει: Είχα ξεχάσει μια απόδειξη 440 χιλιάρια και με κυνηγάει η αριστερή χούντα. Ναι, αυτοί είναι άτυχοι, του βρήκανε. Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Είμαι, δηλαδή, προφανώ υπάρχουν κι άλλοι και υπήρξαν κι άλλοι, δεν τα ξέρουμε τώρα. Έτσι. Εδώ τώρα για να μην πάμε μόνο στα πολιτικά. Αχα. Εδώ στο δικό μα το χώρο, αλλάζω λίγο ξέχα απότομα. Έτσι. Στο δικό μα το χώρο που υποτίθεται ότι είναι και πιο πνευματικό. Να. Γι' αυτό το θίγω. Ποιο χώρο εδώ, επειδή δεν Το αστρολογικό εννοώ. Α, πώ okay. Υποτίθεται λοιπόν ότι είναι ένα χώρο πιο πνευματικό και ακούς διάφορα αγάπη και λουλούδια, ε, ο άνθρωπο, αυτογνωσία κλπ. Και έτσι και δει τι γίνεται από μέσα, όποιο mm. τα έχει ζήσει από μέσα δηλαδή αυτά τα ξέρει, η πλειοψηφία, δεν λέει όλοι, η πλειοψηφία το μόνο που έχει στο μυαλό τη είναι το πώ θα τα οικονομήσει σε βάρος του άλλου, έτσι εννοείται. Δεν είναι. Δηλαδή, ο θάνατο στη ζωή μου είναι αυτό. Και μπροστά στο συμφέρον δεν υπολογίζει τίποτα. Ποια ιδεολογία και ποια αστρολογία και ποιο ανθρωπισμό δεν υπάρχει τίποτα απολύτω. Τα λεφτά. Όπω έχει πει και ο Άντλερ, ε, το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να ζήσει με βάση σύμφωνα με τι αξίε σου. Δηλαδή, ναι. αυτά που λε. Αυτά που λε. Ναι, γιατί αξίες μπορεί να έχει και δηλαδή να μην τι διαλαβεί. Αυτά που λε. Δηλαδή, πρόσεξε να δει να λέω εγώ. Λέω εγώ τώρα, μην πάει το μυαλό σας πουθενά, ε, σας αγαπώ όλους, το φως του ηλίου να σκεπάσει τις καρδιές μας και ο Θεός μαζί μας. Ζητώ εκεί προς, πάμε. Μου είχε πει πω είναι αυτό, αϊπανί και εγώ τη μήνυα τα λόγια του παππού μου. Στι σμίρι, έφτιαχνε και ηλια για μπακάρικα μέσα στο σπίτι. Του πατέρα του γηγού. Τα χρόνια που ήμουν πιο μικρό, αναρωτιόμουν συνεχώ. Γιατί και πάντα το μπαύλο τη γυαλίζα και πριν πεθάνει μου είχε πει να του φυλάξω το κλειδί Κοίτα το βλέμμα το στερνό του κοβισμένο Στην πόλη, στην Αγιά Σοβιά Σε ξέρω αυτήν την λέξη την πρωτάκουσα στα έξι. Είχα ρωτήσει να μου πει την ιστορία, απ την αρχή και όπω μιλούσε, έστασε μα την κάθε λέξη. Γι' αυτό το άνοιξα κι εγώ το κασελάκι το παλιό κοιτά τα λίγα που γε πάρει τα κρυμμένα κανέλα σμύρνα και νερό απ' τα παράλληλα Κοκώμα, από τα μέρη, τα κλεμμένα. Μουσική Όλη στην αγία σοφιά, τα κρίση πάντα Η Για αυτού που έφυγαν, βγει οτιωμένοι με σταυρλί. Κομμάκε η μια προπονιά, διχατή με με τα πία. Εδώ είμαστε, δεν πήγαμε πουθενά ακόμα. Εδώ στον 14. 14com Άπαντες εδώ, Γιάννης Ριζόπουλο εδώ Καρ Χάιζότηκε εδώ Που είσαι Κάρολε Αγόρι μου, δεν πω να κάνω αστρολογία μόνο μου εγώ Τι θα γίνει με σένα Λοιπόν Αύριο βράδυ 8 Άγνωστοι επισκέπτε. θα είναι εδώ ο κύριος Ποταμιάνος Κωνσταντίνο Ιστορικός Ο κύριος Χάχαλης Αλέξανδρος Μπείτε στο YouTube για να δείτε ποιο είναι ο κύριος Χάχαλης Αλέξανδρος Συ σε στήλ Παπαθανασίου και τέτοια ε, Και ο κύριος Καλογεράκης ο Γιώργος Θα μιλήσουμε για τη ραδιαισθησία Θα πούμε θέματα ιστορικά Θα πούμε την καθημερινότητα Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα Λοιπόν Ήρθες Για να ξέρω τι να κάνω δηλαδή. Εδώ είμαι πάντα Εντάξει, Δεν μου λες η ώρα yeah. είναι 10 παρα 5 να πω στου φίλου που ακούνε. Καλά, έχω... κοίτα, επειδή τώρα λέω ότι με... είναι μπροχώ σαν και σένα. Έχω... Ε, ναι, ευχαριστώ πάρα Λοιπόν, αλλά έχω δεν είμαι γράψει... GMT, είναι, 10 και... είναι 9 και 49. Παραδέκα αυτό είπα. Ε, Παραδέκα παρά παρά είπα. Παραδέκα είπα. Δεν ψυχοφάρμακα πίνουμε. Παραδέκα είπα. Παραδέκα είπα. Δεν ψυχοφάρμακα πίνουμε. και μεθάς. Λοιπόν, έχω γράψει κατ' επανάληψη στο τσάτι ότι η εκπομπή μετά το τέλο τη σε λίγο θα επαναληφθεί. Για όσοι να ακούσαν σπαστά, με διακοπέ κλπ. ή καθόλου. Και θα το γράψω ξανά στο chat Γιατί κάποιοι ίσως να μην ακούνε πάντως Σήμερα δεν ήταν θέμα σταθμού Για όσους δεν είχαν ερωή συνεχή στον ήχο Λοιπόν, συνεχίστε Ωραία, επιστρέψαμε ε, Τι λέει εδώ ε, Βανδύ λέει εδώ ναι, αν, δεν, αν δεν έχει κάποιο ερώτημα συγκεκριμένο μας φίλους Να... Άρα, να, να, να πούμε αυτή την ιστορία που ξεκινήσαμε πριν και σε έκοψα εγώ για, για κάποιε προβλέψει που είναι επί του αρχαιολογικού κυρίω, mm -hmm. αλλά έχουν ε, σχέση με το Χύρωνα. Λοιπόν, για το Χύρωνα, επειδή εδώ για κάποια ψυχή με ρώτησε, μου λέει δεν είναι τη Παρθαίου, Βλέπε, Πια Παρθαίου. Ε, ε, εντάξει, στον, αστρο, στον αστρολογικό χώρο έχουν γραφτεί και πράγματα τα οποία δεν έχουν περάσει από κανένα έλεγχο. Απολύτω δηλαδή, ό,τι του φανεί πλουροστεφανή είναι η κατάσταση. Βάσει ονόματο δηλαδή. Που σημαίνει αυτή είναι μια προσέγγιση, η οποία να σα πω το εξή απλό: Για να το λύσουμε το θέμα, κανονικά ο Ποσειδώνα, ο πλανήτη Ποσειδώνα, mm -hmm. αστρολογικά θα έπρεπε να ονομάζεται Απόλυν. Διότι με το μυθολογικό Ποσειδώνα δεν έχει καμία σχέση. Θέλω να πω ότι μην, μην δέχομαι κάποιε τέτοιε καταστάσει, αλλά πάμε στην ουσία. Στη, στην αρχή του χρόνου, αλλά να μην είσαι μόνο για φέτο, mm -hmm. εδώ και τρία χρόνια, από την ώρα που κατάλαβα τι περίπου κάνει ο Χείρονα. Έχω αρχίσει και γράφει προβλέψει του αστρόλου τη ναυτά γραμμένα για, και για τι αρχαιολογικέ ανακαλύψει που έγιναν, όντω ε, και για την υπόθεση με τα κινήτα. Το τελευταίο επεισόδιο αυτού του κύκλου, επειδή φέτο στην ηλιακή επιστροφή η Ελλάδα είχε άλλη χείρονα σύνοδο. Και πέρσι, νομίζω, το είχε στο 12, δεν κάνω λάθο. Ε, ε, στην τρέχουσα ηλιακή. Ναι, ναι. ναι. Στον στο τρέχοντα ετήσιο χάρτη. Επειδή είχε άλλη να λοιπόν, εβαλε και εγώ κάτω μυαλό μου και λέω τι είναι αυτό τώρα, πέρα από τα. Πάρε, δόσε με, το, με, τα, με πρόσφυγες, μετανάστες και λοιπά. Πού ε, σαφώς έπαιξε mm -hmm. το ρόλο του αυτή, η όψη, το ρόλο της. Ε, λέω, έγραψα, θα βρεθούν, ε, θα έχουμε κάποια ευρήματα, αλλά όπλα. Και ό, του θαυματος θαύματος, έχουν γίνει τρει σημαντικές ανακαλύψεις, αρχαιολογικές. Ε, η ασπίδα στη Βεργίνα, νομίζω, μια ασπίδα, ένας άλλος πολεμιστή στην πύλη, δηλαδή, δούλεψε... Άμεσα σε αυτήν την κατεύθυνση Εμείς απλά να πούμε ότι πέρσι Πέρσι ήταν Πέρσι τον Ιούλιο Είχα γράψει στις, στις μηνιές Και το είχαμε γράψει νομίζω και στις αιτήσεις Ότι θα έχουμε βρήματα αρχαιολογικά πάρα πολύ Αλλά είχαμε εντοπίσει για τον μήνα Λόγω του Χαντές έχω, εντάξει, με ε, άλλη, άλλη προσέξει, Οπότε, Εγώ με βαθμένος Άλλη προσέγγιση Οπότε έχω να πω ότι Λόγω της θέση του Χαντές η, τελε... η επόμενη τριετία για την Ελλάδα, δηλαδή όποιο και να είναι Ας είναι είναι υπουργό πολιτισμού, Ας είναι ξέρω εγώ Γερμανή, α πούμε, λέμε τώρα. Πέρασε αυτό, ε, Είμαι προβοκάτερα, Ά, ξέρεις. <χω> ε, Θα πρέπει όποιο και να είναι Ας είναι και ο Γιώργο που είναι ο ορισμό του ηλίθιου, α πούμε, θα πρέπει να βάλει μπροστά τον, τον αρχαιολογικό, αρχαιολογικό τουρισμό. Διότι αυτά που θα βρεθούν, αν δεν τα πάρει κανένα πολιτικό στη συλλογή του. Να... Όσα και να πάρει, εξή, πως έχουμε από κάτω. Ε, δηλαδή, είναι πραγματικά απίστευτο το τι πλούτο κρύβει αυτό το, αυτό το χώμα. Και βέβαια, να το πούμε και αστρολογικά, η Ελλάδα ξέρεις, έχει ένα τρίγωνο διαχύρωνα. Εκτό από, από όλα τα υπόλοιπα. Εκτό από το κλασικό mm -hmm. τετράγωνο διαπλούτονα, το οποίο το μνημονεύουμε συνέχεια λόγω των οικονομικών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα τρίγωνο διαχύρωνα. Το οποίο σαφές θα παίζει ρόλο στο συγκεκριμένο έτσι. Είναι, ναι. είναι πλούτος Ο χείριος γενικά έχει να κάνει και με το παρελθόν Και με θαμμένα πράγματα Μοιάζει λίγο με το να σε αυτό λίγο, Αυτό που θέλω λίγο να τονίσω Είναι ότι γιατί ρωτάει και ο κόσμος Πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιοδόξοι ή απεσιοδόξοι Εγώ είμαι συγκρατημένα απεσιοδόξος Εγώ σε, σχέση, είμαι... σε σχέση με τα οικονομικά και ε, να το πω δυστυχώ ότι φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια τη χρονιά του 2016 θα έχουμε και δυσάρεστα γεγονότα όχι πολιτική υφή αλλά άλλου είδου. Τώρα μου μιλά πιο αόρατα από. Όχι, δυσάρεστα γεγονότα ώστε. είναι κάποια φυσική καταστροφή, α πούμε παράδειγμα. Ωραία. <laughs> Τώρα θα μπλέξω σε άλλα μόνο. Ε, ναι, είναι, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα από έτσι. τέτοια. Εγώ ναι. καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ε, νομίζω ότι οι προβλέψει στο τέλο του χρόνου. Θα είμαστε εδώ, ο καθένας θα λέει τα δικά του, θα κάνουμε μια γενικότερη αποτίμηση Νομίζω ότι θα, βγάλουμε, θα τη βγάλουμε τη χρονιά με μια έτσι βελτίωση σιγά σιγά Τώρα από εκεί και πέρα ο Όλυμπος λέει πότε θα βγάλετε βιντεάκι, τι βιντεάκι θα βγάλουμε αφή. Βιντεάκι θα βγάλουμε από το Astrology Από το Astrology ναι. ναι, θα... Θα βγάλουμε ένα βιντεάκι. Έρχεται. Ε, αυτά... ε, έρχεται. Θα πούμε λογικά λίγο πιο έτσι, συγκροτημένα αυτά που συζητήσαμε σήμερα Ωραία. και ίσω και λίγα ακόμα. Έτσι. Γιατί το βιντεάκι ξέρετε, κρατάει 10 λεπτά, 15 λεπτά. Εδώ μιλάμε 2 ώρε. Και ακόμα Ωραία. έχουμε να πούμε κι άλλα. <laughs> Γι' αυτό λέω <laughs> ότι το αστρολογικό Champions League θα πάει μακριά η Φαλίτσα. Καταρχήν ξέρω ότι αυτοί που θα έρθουν είναι άτομα τα οποία έχουν κάτι να πούνε γιατί κατά καιρούς έχουν περάσει και άτομα που δεν έρχαν να πούνε τίποτα αλλά εν πάση περιπτώσει ε, έχετε κάτι να πείτε δεν έχει σημασία το πώς τον προσεγγίζει ο καθένας το τονίζω για μένα όποιος και να έρθει εδώ ε, από τη στιγμή που έχει αστρολογικό τεκμήριο να μου αντιπαραθέσει είναι θεωρώ ότι... Θα σα πάμε ε, σαν σα χώρα έχουμε να, να δούμε πάρα πολλά τα μάτια Γιατί η φυσική καταστροφή είναι κάτι το οποίο επικροτώ και επαυξάνω Ο Χαντές αλλά και ο Βουλκάνος φέτος θα κάνουν πάρα πολλά Εντάξει, ναι, α, ναι, τώρα μην τρομάζουμε τον κόσμο γιατί ναι, Αλλά σημαίνει. εγώ βλέπω και ένα χτύπημα περίεργο, φυσικό βέβαια ναι. Σαν πέννατε και τους Αλλάχτοκιμπέρν Φυσικό ήταν αυτό. Φυσικό. Τυπο, φυσικό τώρα μπορεί ο Πούτιν να ρίξει μια ρουκέτα για να προσγειωθεί η Ελλάδα σε αεροδιάδρομο. Αλλά όχι, νομίζω είναι φυσικό. Τέλο πάντων, δεν είναι ευχάριστο ο κόσμο να πονάει και να είναι στραγγαλμένο όπου και να ζει, νομίζω. Ο, ε ο έο λέει τις 16, α, τι 16. Τι εκλογέ του 16, χαλιά. Τι εκλογέ του 16, πότε περίπου να τι περιμένουμε. Ο Γιάννη δεν ξέρω τι λέει. Ε Εγώ είπα πριν ότι ο πιο εκλογικό μήνα είναι ο Σεπτέμβριο. Εγώ το προσδιορίζω Μάιο-Ιούνιο ε, Το βλέπουμε ένα, καλά η Μαρία Έχει φάει ένα κόλλημα Έχω κάνει μια πρόβλεψη Η οποία αναπαράγεται ε, Ο Γιάννης λέει βλέπει τον Κασιδιά Υπουργό Τι είναι αυτό πάλι Εσύ δεν έχεις πει αυτά Εγώ τα έχω πει αυτά Ο Κάτσε Γιάννης τώρα. λέει Περίμενε ρε. Στην πετάγεσαι α, τσούτσα Γιατί θυμάμαι Περίμενε. Θυμάμαι Εμένα μου το λες ε, Αλλά είχε πει για το 2017 <Είναι>, ναι, ναι, το, το 17 Δεν ξέρω το, αν έχει στοιχεία του Κασιντιά Εγώ δεν έχω, δεν έχω εικόνα έτσι ωραία, ωραία, δεν έχει εικόνα Ένα χρόνο ακόμα μαρτύρι Όχι άλλο ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα, καλή μου φιλενάδα Να σου πω κάτι ε, Το έβαλα και χθε λίγο στο Αστρολάμπορτο Ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο που μου άρεσε Λέει, λέει ένα ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ Έτσι για δοκιμή και το απαντάει από κάτω, ο χασίκλη και οι αδελφοί από δοκιμή ξεκνίνησαν. <laughs> είναι πολύ πετυχημένο. Οπότε, θεωρώ, μπαίνουμε σε μια περίοδο μεταβατική, τα έχουμε βρει. Ο Γιάννης ούτως ή άλλως τα ξανα είναι εδώ. έχει έχεις έρθει πόσο, τρεις-τέσσερες φορές νόμιζω κάτι τέτοιο. Είναι, ναι, ωραία. Είναι από τους τακτικούς πελάτε του καταστήματο. Ε, πάντα ο Γιάννης έχει κάτι να πει, έχει και μια προσέγγιση λίγο διαφορετική και επειδή μου αρέσει ο κόσμος που έχει και μια έτσι πιο φιλοσοφική προσέγγιση ε, Να πάμε σε ένα τραγούδι ε, πάρα πολύ ωραίο που είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Ο δίο σου αρέσει ο Ντίο ε, Λέ. Λέ. Λοιπόν, σε όσοι είναι μέσα τώρα θα τα πω, αύριο θα τα αναρτήσω η 21 του μηνό είναι το χειμερινό λιοστάσιο. Είναι η μέρα Δευτέρα και θα αναρτήσουμε στη εβδομάδα. Ε, θα κάνουμε παρουσίαση του Αλμπέντου, θα είναι όλη παραγωγή εκεί, από γεματά και γύρω στις 7 μέχρι τι 12 εδώ στην πλατεία Αγία Σιρήνη στο Vibe Loft. Περισσότερα από αύριο και μετά αναρτήσει να παρακολουθείτε mm. τα μπλοκ του κύριου εδώ. Ε, Καρλομάγνο και άγνωσου επισκέπτε αύριο βράδυ περισσότερα, και από Δευτέρα στο Face. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο δύο. Την απίστευτη φωνή του Ντίο, εδώ είμαστε. Ακούμε: albedo14.com. Κάθε Σάββατο βράδυ στι 8:00 ο Καρχάιτζόντιγκερ και οι εξαιρετικοί καλεσμένοι του εναλλάσσονται εδώ στο μικρόφωνο. Κάθε Σάββατο στο φουλ του Άστρου. Και αύριο μην ξεχάσετε: θα είμαστε εδώ η Τρόικα και εγώ θα κάνω το κουαρτέτο. Άγνωστοι επισκέπτε στι 8 ώρα. Ξέχασα και πρέπει να το πούμε αυτό. Το φεραί από το φούρνο. Το καινούριο. Όχι το καινούριο, δεν έχει άλλο. Ε, αυτό δεν είναι. Καλά, έχω και άλλα βιβλία, αλλά όχι τη κλασική. Αυτό είναι το. Είναι το το αφαλή, μωρό. Κανένα. Ναι. Η αστρολογική θεωρία. Μοίρε, πλανήτε, οίκοι, όψει. Κλειστό κύκλωμα είναι ο ενδεικτικό τίτλο. Συγγραφέα. Ο Καλχάιν, ό,τιγκερ. Όσοι θέλετε να το πάρετε, να το παραλάβετε και ούτω καθεξής, Info, papaki, .com και στα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα στη σελίδα του σταθμού ή email, αυτό που ανέφερα μπείτε να το δείτε για όσους δεν να το γράψουν κλειστό κύκλωμα Καλχά Ζώτηκε Ένα, δεύτερον Τις Τετάρτες και βέβαια και την επόμενη Τετάρτη μεθαύριο δέχεται τους φίλους του σε προσωπικά ραντεβού ο Καρλίτο, και επίση εκεί είναι τα στοιχεία info, και, και ούτω καθεξής στη σελίδα του Στάθμου. Και το Σάββατο, ή στα 5 η ώρα το απόγευμα, 17.00 για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, έχει το πρώτο σεμινάριο από τα δύο που θα κάνει μες στο μήνα. Ε, το Σάββατο, 5 η ώρα, ο Καρλ Αυτά προ το παρόν. Με αυτά και με αυτά πήγε 10 και 10 Και να πω εδώ για να μην διακόψω τους κυρίους Ότι η εκπομπή Αμέσως μετά το πέρας Τώρα σε λίγο δηλαδή Θα επαναληφθεί Για όσους φίλους δεν την πρόλαβαν την αρχή Ή είχαν διακοπές στη διάρκεια της ροής Ή δεν μπόρεσαν να μπουν Λόγω φόρτου ε, Ακροατών Οπότε θα την βάλουμε τώρα Φαντάζομαι θα έχει χαλαρώσει ο σέρβερ Και θα την ακούσετε με την ησυχία σας Παρακαλώ Λοιπόν ε, πάμε λίγο να που έχουμε δύο-τρία ερωτήματα Η Μαρία ρωτάει τελικά πόσες πολιτική θα φάνουν οι Το 16 το έχετε πρόχειρο και άμα βλέπετε ελικόπτερα που είχε πει Κωνσταντοπούλου Και πόσες εκλογικές αναμετρήσεις βλέπετε μέχρι να φύγουμε Θα δωδήσουμε και over και under και εσύ μήχρονο και άσο τελικό και τέτοια Πάμε λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια Το ένα είναι ρωτάει ο κόσμο για τον τέος Εάν θα κάνει κόμμα θα το πούμε στις 19 του μήνα το κατάμε για έκπληξη Ένα εγώ απλά να πω ότι κάτι σας είχα ψηλοσφυρίξει εδώ και μήνες Τώρα ίσως να μην είναι ο τέος τέος Να είναι κάποιος του τέος ε, από τη δική του την πλευρά Να είναι Έτσι. <laughs> Α, από Έτσι Από εκεί και πέρα τι έχουμε Α, Τώρα κάτι που λένε ελάτε Θεσσαλονίκη για τέτοια Μαζευτείτε να έχετε καλά τσιμπουρά και τσακώνω. Εγώ το Ριζόπουλο και ερχόμαστε στα Να πάρω και το γιο μου γιατί θέλει να τον πάω να δει τον Πάοκ στην Τούμπα και όλα καλά. Ένα αυτό. Δεύτερον. Και από βόλο θα περάσουμε. Και από βόλο θα περάσουμε. Εκεί είναι τσιμπουρομάνα. Από εκεί να ξεκινήσουμε την περίοδο. Ένα αυτό. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Α, το γράφει ο Χόρχε. Ναι, εγώ το έγραψα. Το φίλο μα στον Αλέξατο για την μεγάλη παρέα που μα ακούει. Ευχαριστούμε πάρα φανατικά. πολύ όλου του φίλου. Ε, ε, Είχε πει για κούρεμα καταθέσεων, ίσω διπλονόμισμα και ίσω διπλέ εκλογέ το 16 Το 16 το είπαμε. Το κούρεμα καταθέσεων, αν άκουσε στην εκπομπή, το ψιλοσφυρίξαμε. Το διπλονόμισμα μπορεί να μην είναι και διπλό, να είναι άσο. Το νόμισμα. Πάντω και αυτό το σφυρίξαμε. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Σάββα, Σαβούλα και τα λοιπά Στους Νικολίους, στις Νικολίνες Και ούτω καθεξής αύριο Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για τη συντροφιά που μας καθήσατε Γιάννη είμαι υπόχρεος Εσαι αδερφός εδώ Ξέρεις, είσαι, Το studio είναι 49,9% δικό σου Ναι, να κόψε κάτι Σε τα τους τοξότες να είναι κατά μέρος Λοιπόν ε... <laughs> Όχι <Είστε>. ε... επειδή ταλαιπωρήθηκε στην προηγούμενη εβδομάδα έτσι και ξανά έτσι. σήμερα διέρωσε και... τη μέρα Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Είναι. Που άλλος δεν ξέρω θα το κάνω. Χαρά, Χαρά μου που είμαι εδώ. Ε, Απλώ ε, κλείνοντα και εγώ να πω στον κόσμο περισσότερο ότι ανεξάρτητα αν ε, ε, μπορεί να μην του άρεσαν κάποια πράγματα αυτά που άκουσαν, εννοώ ότι είναι απεσιόδοξα τέλο πάντων. Αυτό που έχει σημασία για τον καθένα μα είναι να τα έχει καλά με τον εαυτό του όσο γίνεται, να αναβαπτιστούμε. Ναι, ναι, ναι, σε κάποιε αξίε, όσοι δεν το έχουν κάνει, γιατί αυτό, αυτό που είμαστε, κανεί δεν μπορεί να μα το πάρει. Αν δεν το παραχωρήσουμε εμεί, αυτό που έχουμε, ό,τι και να έχουμε, μπορούμε να το χάσουμε. Έτσι. Ωραία. Πολύ απλά. Ε, το ματσάκο σου ζητάνε. Ναι, ο Γιώργη είναι πολύ δυνατό. Θα έρθουμε σε επικοινωνία. Ε, καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στον Τάσο, το σύζυγο τη Μαρίνα Κάπα, που έχει γενέθλια σήμερα. Χιλιόχρονο. Αστρολόγια πρόσεχε τους ακολουθούς σου Λέει ξενιάμι, Τώρα Σε ποιον αστρολόγο λες τώρα Γιατί είμαστε δύο και ναι. ένας ο... Και ένας εγώ που κοντεύω να, να γίνω <laughs> Κοντεύω εδώ, να τώρα. γίνω κάθε Σάββατο εδώ Κοντεύω να γίνω αστρολόγος Έχεις, έχεις εγώ. ακόλουσος <laughs> Εγώ <laughs> Εγώ έχω τόσα κιλά που δεν μπορώ <laughs> να ακολουθήσω Τότε αυτό μου <laughs> Λοιπόν δεν πειράζει ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Γιάννη σε ευχαριστώ Προσωπικά πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου που ήρθε στο στούντιο μετά το φιάσκο. Να χρησιμοποιήσω και μια νεοδημοκράτικη έννοια των εκλογών. Ναι. Ε... Τι φιάσκο, εντάξει. Είναι τεχνικό πρόβλημα αυτό. Ωραία. <χει> σε ευχαριστώ από μένα τον Καρλ. Καλό βράδυ, Γιάννη. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε σένα και εδώ στο Μάστερ και στου φίλου που μα ακούνε. Επαναλαμβάνω για όσοι είναι μέσα αυτή τη και είναι πάρα πολύ και θέλουνε η εκπομπή σε λιγάκι θα απαιχτεί σε επανάληψη κυρίως για τους φίλους που δεν την απολαύσαν. Καλό βράδυ να έχετε όλοι, αύριο βράδυ σ' 8 εδώ, άγνωστοι επισκέπτες.